dias Πέρα από Κρήτη είμαστε ζωντανά στον Αλμπέντο 14, στον πρώτο εναλλακτικό ή ιντερνετικό ή διαδικτυακό καλύτερα ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών και όλης της Ελλάδας θα έλεγα. Είμαι η η διαδικτυακο καλυτερα ραδιοφωνικο σταθμο των αθηνων και Παπαμίτσο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και... Η αλήθεια είναι πως όλοι μας έχουμε περάσει μία από τις πιο δύσκολες εβδομάδες της ζωής μας. Πιστεύω όλοι μας είμαστε πάρα πολύ επηρεασμένοι από αυτό που έχει συμβεί και από τη δοκιμασία αυτή που περνάει η Ελλάδα. Δεν είναι η μοναδική βέβαια. θα το παλέψουμε θα το παλέψουμε όσο μπορούμε με νύχια και με δονδιά. έδωσε κάποιες έτσι, ιδέες και κάποιες συμβουλές η προλαλήσασα η Μαρία Ιτζάνη η και εμείς από εδώ με τη σειρά μας ε, σήμερα απόψε θα κινηθούμε διαφορετικά Μιλούσα τις προάλλες με έναν σπουδαίο άνθρωπο, πνευματικό και μου είπε έτσι εν τα εξή για όλα αυτά που συμβαίνουν <Κι> Ξεπεράστε τις δυσκολίες με το φως και με τη χαρά Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζονται μη δείξει μου λέει ποτέ τη θλίψη σου και την αποθάρρυνσή σου αντίθετα να ανάψεις όλες τις λάμπες μέσα σου Ναι Όσο χειρότερα, μου είπε, πηγαίνουν τα πράγματα, τόσο περισσότερο πρέπει να προσπαθεί να ανάβει τα σωθαρικά σου φώτα. Γιατί ξέρεις μου λέει, τι θα συμβεί τότε. Όλοι θα έρθουν από όλες τις τι μεριέ, ρωτώντα: Σου λείπει κάτι ή τι έχει ανάγκη. Και θα έχεις σε επάρκεια όλων των ειδών τη που θα θέλουν να σου παράσχουν, απλά εξαιτία του φωτό σου. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύουμε ότι οι δυστυχίες μας μπορούν να αγγίξουν την καρδιά των άλλων. Γι' αυτό τις διηγούμαστε και υπερβάλλουμε, προσθέτουμε και κακοτυχίες και πληγές με την ελπίδα ότι θα αποφασίσουν να μας βοηθήσουν. Αλλά αυτοί δεν αναζητούν παρά ένα μονάχα πράγμα. Να απαλλαγούν από εμάς το συντομότερο δυνατόν. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολύ λίγοι άνθρωποι θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν γιατί μόνο η ομορφιά, το φως και η αγάπη έλκουν τα πιο υπέροχα δώρα. Έτσι, όσο πιο χάλια πάνε τα πράγματα, τόσο πρέπει να κτινοβολούμε, τόσο πιο χαρούμενοι πρέπει να είμαστε, τόσο περισσότερο πρέπει να τραγουδάμε. Και αυτό θα κάνουμε απόψε. Απόψε θα μιλήσουμε και με τον Παντελή τον Γιαννουλάκη, ο οποίος αυτές τις μέρες είναι στην Ολλανδία και από εκεί θα μας κάνει τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσει απόψε μαζί μας για πολλά θέματα, πολλά ενδιαφέροντα. Ο Παντελή είναι χρόνια στο χώρο του ανεξήγητου, στο χώρο του μυστηρίου, εκδότης, συγγραφέα. Ε, πολυγραφότατος, ε, ξεναγός, ε, σκηνοθέτης, δημιουργός, δοκιμαντέρ Βοηθός και στήριγμα όλα αυτά τα χρόνια Από τις εποχές των πυλών του Ανεξήγητου μέχρι και σήμερα που μιλάμε Ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε και με βοηθούσε Όποτε ζήταγα τη βοήθειά του και τη συμπραξή του Και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό Όπως και ο Γιώργος, ο ε. <laughs> Για να μην ξεχνιόμαστε ο κύριος διευθυντής Το Σάββατο είχα και μια υπέροχη έκπληξη Ήρθε ο Σπύρος και η Πέπη Ο Σπύρος και η Πέπη Είναι ακροατές Με παρακολουθούν από τις εποχές των πυλών Του Ανεξήγητο και του Χαρδαβέλα Και μέχρι και τώρα στον Αλμπέντο εδώ, Στον Αλμπέντο 14 Με παρακολουθούν Και ήρθαν και με επισκέφτηκαν Ακούσανε την έκκληση που κάνω το ραδιόφωνο, κάθε τόσο και λιγάκι, ότι παιδιά, όσοι είναι να Κρήτη, είμαι εδώ και σας περιμένω να τα πούμε. Ε, ο Σπύρος ζει στο Χιούστον, ε, είναι αρχιτέκτονας και ήρθε διακοπές στην Κρήτη με τη γυναίκα του και έκανα μια πολύ μεγάλη παράκαμψη, τουλάχιστον... 80-100 χιλιόμετρα για να έρθουν και να με βρουν σταμάτησαν τυχαία μπροστά από το μαγαζί μου ρωτούσαν για την Άντι Παπαμίτσου ήμουν μέσα, καθίσαμε, τα είπαμε ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι ήρθατε μέχρι εδώ και κάνατε όλη αυτή τη μεγάλη βόλτα για να με συναντήσετε από κοντά αυτό πραγματικά είναι το δώρο και αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης να σε παρακολουθούν οι άνθρωποι και να σε αισθάνονται φίλο είναι πολύ συγκινητικό. Πραγματικά ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο δώρο. Το Σάββατο νομίζω ήταν εδώ. Καθίσανε μια ωρίτσα, τα είπαμε, σχολιάσαμε και προτείνω και εσείς όσοι μπορείτε και όσοι βραθείτε Κρήτη να έρθετε από εδώ και να κάνουμε το ίδιο, να κάνουμε παρεάκια, να πιούμε τις δρακέ μας, να παίξουμε και τις κοντιλιές μας. Έχω εγώ εδώ ανθρώπους, θα το κανονίσουμε. Θα περάσουμε όμορφα. Σπύρο και Πέπι σας ευχαριστώ πολύ Ο Σπύρος είναι ο Οδυσσέας μέσα στο τσάτ μου είπε Μουσική Αυτά είναι τα όμορφα Απόψε λοιπόν, όπως σας είπα, δεν θέλω να πενθήσω, έχουν εστερέψει, οι καρδιές μας έχουν σφιχτεί πολύ. Ε, η αλλως τα δακρυα μας εχουν στερεψει οι καρδιες μας εχουν σφιχτει πολυ η ψυχη μας και το μυαλό μας είναι ακόμα εκεί, η αλήθεια είναι, αλλά δεν θέλω απόψε ούτε να βάλω μελαγχολικά τραγούδια, ούτε να βάλω πένθυμα κλασικά κομμάτια να παίζουν αρκετά... Ε, καλαψάμε, θρηνήσαμε, πενθύσαμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, όπως ξέρει και όπως μπορεί θεωρώ όμως ότι από εδώ και πέρα πρέπει να αναλάβουμε δράση Ο καθένας όπως ξέρει και όπως μπορεί Η αλήθεια βέβαια είναι αυτό που λέει και η κυρία Τζάνη ότι πρέπει να υπάρξει ομοψυχία αλλιώς δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα πρέπει να υπάρχει ένας κοινός στόχος και γι' αυτόν τον το στόχο να δουλεύεις με συνέπεια και συνέχεια αλλιώς τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι έτσι και η Ελλάδα θα, συνεχί... θα συνεχίζει να αποτελεί μια τριτοκοσμική χώρα δυστυχώς Όσοι έχετε facebook προφανώς μπήκατε στο προφίλ μου και είδατε την ανάρτηση που έκανα του συναδέλφου του Αλέκου του Μάρκελου από την Αυστραλία για το πώς α, η Αυστραλία λειτουργεί μετά την φωνική εκείνη πυρκαγιά ε, το 2009 αν θυμάμαι καλά ε, πώς λειτουργήσε, πώς προειδοποίησε και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα ε, μετά από εκείνο το Μαύρο Σάββατο Είναι συγκλονιστικό και πραγματικά όσοι δεν έχετε facebook μπείτε μόνο και μόνο χωρίς να κάνετε εγγραφή να διαβάσετε αυτό που έγραψε ο Αλέκος, Ο Μάρκελος και το οποίο έχω αναδημοσιεύσει στο χρονολογιό μου. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε για το πώς τα σύγχρονα κράτη λειτουργούν και εξελίσσονται καθημερινά προκειμένου να παράσουν στον πολίτη τους το καλύτερο δυνατό που μπορούν. Έτσι είναι τα πράγματα ε, Είστε στον Αλμπέντο 14 Ακούτε την εκπομπή στο καιρό του Διάβα Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου Και θα κάνουμε έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα Για να συνεχίσουμε μετά Με παντελή για νουλάκι, Με πολλά και ενδιαφέροντα πιστεύω πράγματα Θα περάσουμε καλά και απόψε ε, Απόψε, απόψε Για να δούμε Λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει Το πάρτι είναι για δύο, για μας του δυο Απόψε το πενγάρι θα φοράει το φως από τη δική σου την ορφή Μόνο που θα ακούσεις να μιλάει, θα η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα Τρογιάρη θα τη βρούμε, να διούμε τι τις σαν αγκαλιά. Φύγουμε απ' το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην να πάμε κατευθείαν για δουλειά στα χρογιάλι θα Τα βρούμε Θα πιούμε όλες τις μοίρες, <Κι> Απόψε εκεί με λίγη φαντασία τα μοιάζει με φιλμάτια Καλικό. Χρειάζεται αυτή η διαδικασία Μη πώς μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ Απόψε λέω να μην Να πάμε κατευθείαν για δουλειά Απόψε στα χρονιά θα τη βρούμε Να πιούμε όλες τις μπήρες αγκαλιά Είστε στον Αλμπέρο 14 και α, έτσι, με αφορμή, όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί την τελευταία εβδομάδα έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στα δημοσιογραφικά γραφεία για το αν πρέπει ή όχι να δημοσιεύονται οι φωτογραφίε των ε, θυμάτων τη φωτιά ε, του περασμένου Σαββάτου. Ε, Μία πολύ γνωστή δημοσιογράφος των νέων, η Τζορτζή Αικοντράρου, δημοσίευσε στο facebook φωτογραφίες από τα καμένα δίδυμα, τα πεδάκια αυτά που βρέθηκαν, εν πάση περιπτώσει με τους παππούδε τους και τις γιαγιάδες τους αγκαλιά. Και έχει ξεσπάσει από εκεί και, μια, από εκεί και πέρα μια θύελα αντιδράσεων για το αν πρέπει ή όχι να γίνεται αυτό με, με επιχειρήματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη αρκετά ισχυρά. Και θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας μέσα από το τσάτ να μου πείτε πρέπει ή όχι να δημοσιεύονται αυτού του είδους οι φωτογραφίες, όχι μόνο του Σαββάτου όχι μόνο τις πυρκαγιάς αυτής, αλλά και από θύματα είτε πολέμους, είτε από πολέμους, είτε από δυστυχήματα είτε από τέτοιες μεγάλες τραγωδίες Εγώ είμαι κάπως στη μέση, θέλω όμως να ακούσω και τη δική σας την άποψη και μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον Παντελή που θα είναι στη συνέχεια κοντά μας να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό όπως και να έχει το πράγμα, το ίντερνετ καλός ή κακός υπάρχει στη ζωή μας και δίνει την ευκαιρία στον καθένα μας να εκφράσει την άποψή του. Όπως και το τσάτ ας πούμε, εδώ στον Αλμπέντο. Το θέμα είναι να υπάρχει αξιοπρέπεια, να υπάρχει ομορφιά, να υπάρχει αισθητική και να μπορείς με όμορφο τρόπο, με καλά και δυνατά επιχειρήματα να, προσ... να πείσεις τον συνομιλητή σου για αυτό που πιστεύεις και που υποστηρίζεις. Οτιδήποτε άλλο είναι αντιαισθητικό, είναι έσχρο, είναι και καταχριστικό. Ε, και αυτό το λέω και για τον φίλο εντό εισαγωγικών που ήταν λίγο νωρίτερα στο chat και που μιλούσε με τόσο άσχημα λόγια για την κυρία Τζάνι. Θα πω την αποψή μου και γι' αυτό θέλω τις δικές σας γνώμες, τις περιμένω στο chat, στο facebook και, και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς μου, Νάντι Παπαμίτσου, τους γνωρίζετε. Τώρα είμαι μόνη και ο χρόνος κυλάει αργά Βγαίνω στους δρόμους ξορκίζοντας τη λιμονάξια πε μου πώς Τη ματιά σου που ήταν σαν πλόγα που πάγωσε πώς Τα αγγίγμα σου τις νύχτες στο σώμα μου πόνος κρυφός Ποιο μου πήρε το όνειρο και φύγε μου μαζί σου, ποιος στον Αλμπέτο 14 ε, ακούτε την εκπομπή σου καιρό το διάβολο. Είμαι ηνάτιπαίτσου και έχω την χαρά και την τιμή να είναι κοντά μου, Παντελή ο, ο γιανοάκι. Το έχουμε γράψει εδώ και δύο-τρει μέρε. Το διαφημίζουμε και τα βιβλία. Μεγάλη επιτυχία. Παντελή, τι κάνει καλησπέρα από κρίτη. Καλησπέρα, καλησπέρα, ενάντια. Είμαι πολύ χαρούμενο που μιλάμε μαζί σήμερα. Ε, Μάλιστα στη συχνότητα του ενός από τα αγαπημένα μας αδιόφωνα, τον Αρμπίλτο. Είσαι Ολλανδία. Yeah. Ή ε, έπρεπε να το πω. Είσαι σε αποστολή μυστική ή όχι. Ναι, ε, σε μυστική ε. αποστολή. Τέλεια. Λοιπόν, ε, Με τον Παντελή γνωριζόμαστε χρόνια. Έκανα εγώ μια εισαγωγή. Δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή την εκπομπή. Έκανα μια εισαγωγή. Υπάρει λοιπόν ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον παντελή. Και ήταν ε, μαζί με τον Γιώργο Καρποδίνη και κάποιου άλλου ε, τρει-τέσσερι ανθρώπους ε, μια ομάδα η οποία στήριξε πάρα πολύ την εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα, τις πύλε του Ανεξήγητου και μένα προσωπικά. Ε, δεν ήταν μόνο δηλαδή βοήθεια προς τον Κώστα. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε και μια αγάπη και μια γνωριμία πολύ πριν γνωρίσουν τον Κώστα. και ο Παντελή και ο Γιώργο και οι υπόλοιποι ερευνητέ. Ε, η ηρωική φυσιογνωμία πίσω από το... Μουρεσόπα <σίλου> <σίλου> <σίλου> Λοιπόν... Ε... Ο, ο, ο, ο πολλής κόσμος δεν προσέχει αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά ήσουν ο άνθρωπο που συντόνιζε την, όλη την εκπομπή από το κοντρόλ. Όλοι, όλοι το κάναμε αυτό, εντάξει, όλοι, όλοι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, λοιπόν... Ε, ο Παντελής λοιπόν μαζί με τον Γιώργο, εντάξει είναι χρόνια φίλοι ε, Ο Παντελής βέβαια μένει Θεσσαλονίκη και δεν έχουμε τσι, τη δυνατότητα να βρισκόμαστε από κοντά ε, τόσες φορές όσε με τον Γιώργο ε, Τώρα βέβαια που έφυγα για Κρήτη έχω απομονωθεί η αλήθεια είναι και βλέπω και τον Γιώργο πολύ σπάνια αλλά μας δίνεται η δυνατότητα λόγω του, της εκπομπή και του σταθμού να μιλάμε συνέχεια στα τηλέφωνα ε, θέλω να μου πεις Παντελή Παντελή μας συνδέει πολύχρονη φιλία Και mm. είμαστε συνεργάτες πολλά χρόνια mm. ε, Και είναι φυσικά Όπως ο Ολοκονοσέρη Ένας από τους βετεράνου ερευνητέ ε, Στην Ελλάδα Που έχει διασώσει Πολλές θεματολογίες ερευνητικέ Για να τι παραδώσει τι επόμενε γεμές Και βέβαια πάντα χαρακτηρίζεται Και από το ιδιότυπο χιούμορ του mm -hmm. Θέλω να μου πεις Σε τι φάση είσαι τώρα Παντελή τι... Πάνε εγώ του Γι ναι, ε, θέλω να μου πεις λοιπόν σε τι φάση είσαι τώρα. Έχει κυκλοφορήσει το καινούριο Strange, ε, υπάρχουν δυσκολίε τους εκδότε στον εκδοτικό χώρο γενικά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και λόγω κρίσης, έχω μιλήσει με πολλούς εκδότες όχι μόνο περιοδικών, αλλά και εκδοτικών οίκων μεγάλων που εκδίδουν βιβλία. Ε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γιατί η κρίση χτυπάει το βιβλίο, το περιοδικό, θεωρείται πια το περιοδικό είδος πολυτελείας κατά κάποιο τρόπο, εντάξει. Όταν δεν έχεις και δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα προς το ζήν είναι πολύ δύσκολο να αγοράσεις ένα περιοδικό ακόμα και αν η θεματολογία του σε τρελαίνει. Όπως τρελαίνει εμένα ή του ακροατε μας εδώ. Ε, πώς είναι τα πράγματα, δώσουμε έτσι μια εικόνα. Να σου πω, η εικόνα είναι η εξη του, δεν την ξέρει ο πολλής κόσμος. Ε, Καταρχά να πω ότι πρόσφατα γιορτάσαμε τα 20 χρόνια του περιδικού στρέιν, δηλαδή είμαστε και έξω 20 χρόνια ε, έχουν μεγαλώσει δύο δηλαδή 2-3 γενιές ας πούμε από βάζ ε, και η κρίση αυτή για την οποία, οποία αναφέρεσαι, να υπήρχε ανέκαθεν απλώς δεν ήταν ενήμερος ο πολύς κόσμο για αυτήν. και η κρίση αυτή σηματοδοτείται από μια πληροφορία εγώ συχνά ενημερώνομαι λόγω βήτσιου από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αλλά και από την Διεθνή Στατιστική Υπηρεσία γιατί πολλές φορές βγάζουν πολύ παράξενες στατιστικές. Έτσι λοιπόν μία από τις πρώτες στατιστικές που παρατήρησα, που επισήμανα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία την Ελληνική είναι ο αριθμός, το ποσοστό των ανθρώπων που διαβάζουν. Ε, σύμφωνα με κατά τη σου, εσύ που είσαι και μέσα στα πράγματα... Ε, Πε μου ένα έτοιμο, πώ το υπολογίζει, ή ένα ποσοστό, το... τι φαντάζεσαι ότι λέει Εθνική Στρατηγική Υπηρεσία, Τι ποσοστό των Ελλήνων διαβάζει, Οτιδήποτε, τόσο από εφημερίδε, κάτω εφημερίδες απέξω. απ' έξω, Δηλαδή βιβλία, έντυπα, περιοδικά κλπ. Ε, εγώ δίνω ένα 15 με 20%. Πολύ ωραία. Η αλήθεια όμω είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο απογοητευτική από αυτό. Φαντάζομαι το είπε έτσι με, με μικρή απογοήτευση αυτό. Ε, με μεγάλη απογοήτευση, όχι με μικρή. Μεγάλη. <laughs> Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι διαβάζει το 0,6% των Ελλήνων. Μάλιστα. Ε, το αντίστοιχο ποσοστό στη Γαλλία είναι 22% και στην Αγγλία 20%. Ε, ε, χαρακτηριστικά αναφέρω. Στο 0,6% λοιπόν αυτό το 100% μπορείς να υπολογίσεις τα 10 εκατομμύρια, 11 πόσο είμαστε πούμε το νούμερο. Mm -hmm. ε, εντάσσονται οι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν ακόμα και δυο βιβλία το χρόνο ας πούμε, για ένα περιοδικό κάθε μερικού μήνε. Ε, οπότε ακόμα και εμείς που έχουμε ειδικά ενδιαφέροντα ε, εντασσόμαστε ας πούμε μέσα σε αυτό το 0,6% Δηλαδή οι αναγνώστε ενό ειδικού περιοδικού όπως το Strain ε, Μπορεί να φανταστείς ας πούμε τον ελάχιστο αριθμό που έχουν στο αναγνωστικό κοινό Αλλά και όλα τα άλλα Τώρα το παράδοξο βέβαια τη όλης της που μπορεί να επισημάνει κανείς Είναι ότι ο αριθμό αυτός είναι αντιδια... παράδοξα αντιδιαμετρικά ε, ανισόβαρος με τον αριθμό των εκδόσεων ε, των βιβλίων που υπάρχουν την τελευταία για παράδειγμα 20 ετία στην Ελλάδα, mm -hmm. ε, το οποίο αποτελεί ένα ακόμα από τα μικρά μυστήρια που καλούμαστε να διερευνήσουμε κάποια στιγμή. Πάντω, mm -hmm. ε, ε, αυτό θέλω να πω ότι αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε σαν μια κρίση αναγνωσιμότητας η οποία υπήρχε και πριν από την λεγόμενη οικονομική κρίση. Δηλαδή, πολύ λίγο κόσμο διαβάζει έτσι κι αλλιώ. Mm -hmm. ε, η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ειδικά ενδιαφέροντα πάντοτε αφιερώνουν ένα κομμάτι του, του, του, του, του, του περισσεύματός τους mm -hmm. για να ικανοποιούν αυτά τα ειδικά ενδιαφέροντά τους. Ε, ε, ε, εγώ για παράδειγμα, παρόλο που υπάρχει κρίση, συνεχίζω και αγοράζω βιβλία. Βέβαια, όχι τόσο πολλά, όσο αγοράζω παλιότερα ε, και προτιμώ πούμε να μην... Ε, ξέρω εγώ κάνω ένα άλλο έξοδο αλλά να αγοράσω ένα βιβλίο να μην βγεις ένα βράδυ να μην βγεις ένα Σαββατόβραφο ένα μόνο να... έτσι, έτσι έτσι είναι θέμα επιλογής ε, ε, ωραία φεύγουμε λοιπόν από αυτό το κομμάτι θα σε αλλάξω κλίμα ε, διάβασα το post που έκανες στο facebook για τα τελευταία γεγονότα και ήταν ε, απογοητευτικό ως προς αυτό που νιώθεις και που αισθάνεσαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αφήνεις βέβαια κάποιες ελπίδες, έτσι, κάποια φωτάκια αναμένα. Θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για όλο αυτό που συνέβη... και μιλάω για τις φωτιές, για τη φωτιά στο μάτι... για όλο αυτό που συνέβη στην Ελλάδα... Ε, έχει ενημερωθεί φαντάζομαι από το διαδίκτυο Τα περί ενεργειακού πολέμου Μέσω λέιζερ και μέσω δορυφόρων Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια συνωμοσιολογίας Θέλω είναι να μου... πάλι άλλη συνωμοσιολογία για όλα αυτά Και σε μεγάλο βαθμό εγώ πιστεύω ότι Είναι και υφίστατη και στην πραγματικότητα ε, Όπως και οι περισσότερε Δεν υπάρχει... Εγώ με τις, τις σχολείς, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά ε, είναι και λίγο επίκαιρο τώρα αυτό Σας σχόλιο ε, Κοίταξε να δεις η, ε, το, το ζήτημα τώρα αυτό της επικαιρότητα, ε, Της φιλημένης Και απογοητευτικής εξοργιστική θα έλεγα αυτής επικαιρότητα, ε, Είναι το ότι Είναι διπλό το ζήτημα Το ένα είναι η μεγάλη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας Για τους τόσους πολλούς ανθρώπους Που πήγανε άδικα αθώ, αθώ οι άνθρωποι Οι οποίοι Κυριολεκτικά από μια θεομηνία συνδυασμένη με την ανοργανωσιά τη χώρα, συνδυασμένη με την έλλειψη ενημέρωση για το πώ αντιδρούμε σε περίπτωση φωτιά, ε, νομίζω αυτά τα τρία συνδυάστηκαν. Ε, Χάσανε τη ζωή του τόσοι άνθρωποι τόσο άδοξα, τόσο άδικα. Δηλαδή, σχεδόν δεν το πιστεύει ότι βρέθηκαν για παράδειγμα 30 άτομα μέσα σε ένα χωράφι, αγκαλιασμένοι γιατί δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από τη φωτιά σε ανοιχτό χώρο. Είναι τρελότερο. Αν, αν στο έλεγα δηλαδή θα να συμβεί κάτι δεν θα το πίστευε. Ένα παράδειγμα των γεγονότων που ε, έγιναν. Mm -hmm. Είναι πον, μεγάλη η θλίψη όλων, όλων μα για, για αυτό το πράγμα. Ε, ε, ε, ακόμη μεγαλύτερη είναι η θλίψη ότι είναι η δεύτερη φορά να θυμίσουμε ότι συμβαίνουν αυτά. Πριν από κάποια χρόνια θυμίζω τι φωτιέ στην Πελοπόννησο, παραλίγο να καταστραφεί και η Ολυμπία mm -hmm. στο όνομα Και οι πλημμύρε με, με τη Μάνδρα και, και εκεί είχαμε νεκρού, και πριν 6-7 μήνε με τη Μάνδρα, με του νεκρού και εκεί πάλι. Ακριβώ, <συγγγελόντα> το βέβαια πάλι. Ε, το απογοητευτικό τώρα είναι το εξής Είναι ότι έχω την αίσθηση εγώ προσωπικά ε, και, πο, και νομίζω πολύ κόσμος άλλο συμφωνεί μαζί μου Ότι υπάρχει μια ε, γενική αίσθηση Ότι ο κόσμος βρίσκεται σε ύπνος Κοιμάται, είναι ο καθένας Μέσα στα προσωπικά του προβλήματα ε, ε, τα, τα, τα πάντα, Για τα πάντα Καθοδηγείται στην ουσία από την τηλεόραση Και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Είναι θλιμμένο που, ε, πολύ το γεγονό αυτό, πολύ θλιβερό, ότι χρειάζεται ας πούμε μια μεγάλη καταστροφή, μια μεγάλη τραγωδία για να ξυπνήσει λίγο από την ύπνοσή του ας πούμε ο μέσος άνθρωπος, στην προκειμένη περίπτωση ο μέσο Έλληνα, να κρυφοκοιτάξει λίγο ας πούμε έξω στον κόσμο, να δει ας πούμε να ζήσει μαζί με έναν άλλον άνθρωπο την τραγωδία του, να, να μπει στη θέση ενό άλλου ανθρώπου με αυτή την ευκαιρία, να... Να συμφωνήσει μαζί με του άλλου για κάτι. Οι Έλληνε, εμεί διαφωνούμε συνέχεια ένα με τον άλλον. Είμαστε η πιο μυσαλόδοξη ε, κοινωνία, εγώ πιστεύω, του δυτικού κόσμου, του πλανήτη. Mm -hmm. ε, είναι και η απόδειξη ότι είμαστε απόγονται των αρχαίων Ελλήνων. Ε, Όπω οι αρχαίοι Έλληνε, που φαγόνονταν για τα πάντα συνεχώ μεταξύ του, ε, το ίδιο κάνουμε και εμεί. Ε, έτσι λοιπόν, μπροστά στην γενική καταστροφή, ξαφνικά ομοφωνούμε, α πούμε, για λίγο, έτσι, σαν ένα διάλειμμα. Ε, όλοι μαζί εξοργιζόμαστε, όλοι μαζί καταγγέλουμε Όλοι μαζί ε, στενοχωριόμαστε, παρηγορούμε ο ένας τον άλλον ε, Ταυτόχρονα ε, αρχίζουμε και βλέπουμε πούμε, τις ατέλειες που έχει το κράτος μας, η κοινωνία μας Το σύστημα ε, γενικότερα ναι. ε, Το μαρτιζόμαστε για, για, για τα μικρά ή μεγάλα μυστήρια των καταστροφών Της φωτιάς, ε, τη χρονικότητας ε, Με λίγα λόγια... Ε, Ξυπνάμε για λίγο και βιώνουμε αυτό το πακέτο συμπτωμάτων της αφύπνισης μας που, ε, η οποία προκαλείται από τα ίδια μέσα που μας κοιμίζουν. Δηλαδή ε, αφυπνιζόμαστε μέσα από τις ειδήσει αυτές που προέρχονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωση, που είναι τα ίδια που μας κοιμίζουν στην έγκια. Για λίγο βέβαια, μέχρι που να αποφασίσουν να μας εκτέμψουν μαζικά κάτι άλλο με το οποίο θα ασχολούμαστε μετά με αυτό ας πούμε θα πιστε... Έχουμε και δουλειέ, όπως λέω στο post ε, που έκανα, που ανέφερες Έτσι, για μένα, εκτός από τη μεγάλη θλίψη Η οποία είναι δεδομένη, ε, που, ο, με την οποία συμπάσχουμε Με τα θύματα και με τις οικογένειές του, ε, Διακρίνω και αυτό που περιέγραψα Δηλαδή, το ότι ε, οι μεγάλες καταστροφές έρχονται σαν, σαν ένα μεγάλο σοκ Σαν ένα μεγάλο ταραχή Όπως ακριβώ κοιμάσαι και έρχεται κάποιο και σε τρατάζει την ώρα του ύπνου σου, Τάγεσαι πάνω, λες τι έγινε, κοιτάς γύρω σου, ε, παραμένει ξύπνιος για με, με, μερικά λεπτά μέχρι να καταλάβεις τι έχει γίνει, μετά λες οκ, okay, επιστρέψω στον ύπνο μου. Mm -hmm. ε... Το θέμα είναι πώς θα παραμείνουμε ξύπνιοι όμως, Παντελή. Αυτό είναι το θέμα, γιατί πρέπει να παραμένουμε ξύπνιοι. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη πλέον, δεν πάνε τα πράγματα καλά, σε πολλά επίπεδα. Είναι πολυεπίπεδο το θέμα, δεν είναι μόνο θέμα καταστροφής της, της συγκεκριμέ ε, Κοίταξε Άδης, ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι για πολύ μεγάλο ε, μέρος των δεινών μας ε, Τα δεινά μας, με, με, εγώ πιστεύω και είμαι ο παδός αυτής της άποψης ε, ότι ο περισσότερο κόσμος είναι αθός απέναντι σε ό,τι συμβαίνει στην ανθρωπότητα ευθύνονται για οτιδήποτε κακό συμβαίνει συγκεκριμένοι άνθρωποι πάντα και την πληρώνουν ε, ε, όλοι οι υπόλοιποι μαζί εξαιτίας τους ε, αυτό ισχύει φυσικά και για και πιστεύω και για την κρίση που βιώνουμε στην Ελλάδα ε, την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία έχει γίνει πολύ μεγάλη προπαγάνδα για να πιστούν οι Έλληνες ότι φταίνε οι ίδιοι ενώ mm -hmm. δεν είναι αυτό ο κόσμος ε, απέναντι στην mm -hmm. μεγάλη συνωμοσία την οποία καλείται να αντιμετωπίσει άραση και την αντικρίσια ε, Σω να χρειάζονται πολλά τέτοια σοκ για να μπορέσει ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος Έλληνα, ο μέσος γειτονάς μας, εμείς μαζί του, να αφεκλιστούμε και να καταλάβουμε κάποια στιγμή ποια ακριβώς είναι η θέση μας μέσα στον κόσμο, τι περνάει από το χέρι μας, τι δεν περνάει, σε τι ευθυνόμαστε εμείς, σε τι δεν ευθυνόμαστε. Το σίγουρο είναι πάντα ότι συνεργαζόμαστε σε αυτή την ύπνοση, την οποία ε, έχουμε υποστεί όλοι μα και την ε, βιώνουμε ε, καθημερινά. Και έχουμε μπει, α πούμε, σε αυτήν την, όπως την ονομάδανε παλιά, ε, σε αυτήν την ρουτίνα. Ξέρεις mm -hmm. το ρουτίνα, ε, όχι από το γαλλικό ρουτέν, που σημαίνει την ανακύκλωση, κάτι που παραλαμβάνεται, η λούπα που λέμε. Mm -hmm. Είμαστε δηλαδή ε, εμπλεκόμενοι όλοι μας, παγιδευμένοι, μέσα σε μια καθημερινή επανάληψη. Ξανά και ξανά τα ίδια, κάθε μέρα, είναι η λεγόμενη καθημερινή πραγματικότητα. Mm -hmm. ε, και για να μπούμε τώρα λίγο στα θέματά μας. Αλμα, Mm -hmm. Έχουμε κάνει το διανοητικό σφάλμα αυτό θέλω να τονίσω, αυτό είναι το σημαντικό το ξαναλέω έχουμε κάνει το διανοητικό σφάλμα να μπερδεύουμε την πραγματικότητα με την καθημερινή πραγματικότητα ε, παράδειγμα ε, πράγματα τα οποία ζούμε στην καθημερινή μας πραγματικότητα τα θεωρούμε ε, συνηθισμένα, αποδεκτά, συμβατικά λογικά ε, ενώ πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στην καθημερινή μας πραγματικότητα, οτιδήποτε το θεωρούμε το απαράδεκτο, αντισυσβατικό, παράλογο, εγκεντρικό, ανώμαλο κλπ, κλπ. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Mm -hmm. ε, ενώ είναι διανοητικό σφάλμα να παίρνουμε αυτή τη ρουτίνα στην οποία ζούμε ως την πραγματικότητα του κόσμου. Ξέρει η λέξη πραγματικότητα, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, ε, προέρχεται από τη λέξη φυσικά πράγμα και από το ρήμα πράτο, το πράγμα είναι το προϊόν της πράξης. Όπω για παράδειγμα το πνεύμα είναι το προϊόν τη πνοή, το φάντασμα είναι το προϊόν τη φαντασία κ.ο.κ. Ε, Επομένω, η πραγματικότητα είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Η δεδομένη τωρινή αυτή τη στιγμή, κατάσταση των πραγμάτων. Αυτό είναι ο ορισμό τη πραγματικότητα. Mm. Δηλαδή, η κατάσταση των προϊόντων των πράξεών μα. Τι έχουμε πράξει, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποια αποτελέσματα που είναι τα προϊόντα των πράξεών μα. Αυτά δημιουργούν ένα δίκτυο, συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν την κατάσταση των πραγμάτων, την πραγματικότητα δηλαδή. Με λίγα λόγια πρέπει αυτοί που μας ακούν να σημούνται από μένα σαν μήνυμα ότι η πραγματικότητα, αυτό που περιέγραψα δηλαδή η κατάσταση των πραγμάτων δηλαδή το δίκτυο των προϊόντων των πράξεων μα είναι μια κατάσταση ρευστή, δεν είναι πάγια, αναλύωτη και μαρμάριμη την οποία να την αποδεκτούμε για, για μια ολόκληρη ζωή και να την ακολουθούμε σε μια καθημερινή ρουτίνα. Είναι μια κατάσταση εντελώς ρευστή, είναι στο χέρι μας να την αλλάξουμε την πραγματικότητα και συνήθως ε, τα ακόμα και πράγματα τα οποία θεωρούνται αμεληταία αρκούν για να αλλάξουν την πραγματικότητα σε πολύ μεγάλο έβρος. Mm -hmm. ε, ε, ε, Παραμολικά ε, να, αναφέρω να. ότι ένα ολόκληρο δάθος. Βελανιδιών. Οι βελανιδιέ είναι από τα μεγαλύτερα και πιο όμορφα δέντρα. Δημιουργείται από τα μικρά σκιουράκια που μαζεύουν βελανίδια και τα θάβουν για να τα φάνε αργότερα και ξεχνάνε πού τα θάψανε. Mm -hmm. Και έτσι δημιουργείται ένα δάσο βελανιδιών, από κάτι σκιουράκια. Mm -hmm. Δηλαδή από τα πιο μικρά πλασματάκια αμεληταία, α πούμε, από μια αμεληταία του πράξη, δημιουργείται ένα δάσο ολόκληρο. Mm -hmm. ε, έτσι λοιπόν, κάτι που θα κάνουμε εμεί σήμερα για να αλλάξουμε τα πράγματα. Αν δεν αποθαρρυνθούμε από, από την εκπαιμπόμενη εντολή που μας έρχεται από παντού, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για τίποτε. Ότι είμαστε αβοήθητοι, ανήμποροι, ότι μπορούμε μόνο να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην τηλεόραση και να λέμε, βρε το τι γίνεται πάλι. Ε, εγώ διαφωνώ, ας πούμε, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν φύγουμε από αυτό το πράγμα το οποίο εκπέμπεται από παντού για να μας αποθαρρύνει, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Mm -hmm. ε, είχα... Ε, Παλαιότερα σε μια αντίστοιχη κατάσταση πυρκαγιών στην Ελλάδα πάλι μια μικρή, ένα, μια μικρή ιστοριούλα. Ε, φτιάγεται το δάσος και τα ζώα προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φωτιά για να μην καμουν μέσα στο καμένο δάσος, αποδρούν και ξαφνικά ένα μεγάλο δάσος βλέπει ένα αϊδονάκι. Το αϊδονάκι αυτό προσγειώνεται δίπλα από μια λακκουδίτσα νερό έξω από τη φωτιά παίρνει στο ράμφο του λίγε ταγόνες και πετάει πάνω από τη φωτιά και ρίχνει τις ταγόνε. Mm -hmm. Το Ελάφι καθώ φέρνει, στο Αιδών και του λέει: Μα τι κάνει, λέει. δύο οι δεν μπορούν να σβήσουν την φωτιά. Και το Αιδών απαντά: Ναι, αλλά εγώ κάνω αυτό που μου αναλογεί. Mm. Ε, δηλαδή, καταλαβαίνει. <συμπένιζε> αν, <συμπένιζε> αν, αν, αν το κάθε ένα αυτό έκανε το ίδιο, θα είχε, είχε σβηθεί η φωτιά. Ναι, ναι. Άρα, παντελή, λίγο έτσι σε διακόπτω τώρα, αλλά για να προχωρήσει και η συζήτηση. Έχουμε όλοι ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, δεν είναι μόνο η φύση που μας εκδικείται ή μια ανώτερη δύναμη που μας στέλνει ας πούμε ένα κακό για να μας αφυπνήσει ή, ή έχουμε και εμείς το μερίδιο της ευθύνης μας σε όλο αυτό που συμβαίνει. Όσο, κατά τη γνώμη μου, ε, ναι, όσον αφορά το ότι συνεργούμε, δηλαδή συμφωνούμε στην ύπνοσή μα. Mm -hmm. Από αυτή την άποψη. Αυτά τα γεγονότα, τα κακά που συμβαίνουν... Τα πράγματα. Αντίθετα, παθαίνουμε από το κομμάτι που κάνουν οι άλλοι. Ναι. Εννοώ για τον πονικό δομο. Ε, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς και για το αν ο Θεός, όπως τον ορίζει, εν πάση ο καθένας, τον Θεό, είναι εκδικητικός και δεν παρεμβαίνει ε, προκειμένου να σώσει πράγματα και καταστάσεις. Ε, Πώς μπορούμε να, να, να μιλήσουμε για αυτή την, για την παρέμβαση, για μια θεία παρέμβαση στα πράγματα, ε, Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό, Υπάρχει δηλαδή κάτι που, κάτι που α, είναι πολύ ανώτερο από μας και που δημιουργεί καταστάσεις και δεδομένα ε, πέρα από μας, πέρα από τη δική μα συμμετοχή, ή τα πάντα είναι ένα και όλοι δημιουργούμε ε, αυτό που λες και εσύ πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι και τα δύο ισχύουν. Εγώ είμαι ε, άνθρωπος ο οποίος ε, είμαι ένθεος, δηλαδή πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού ε, και πιστεύω ότι πίσω από τα πράγματα υπάρχει μια, ε, μια μεγάλη δύναμη την οποία ονομάζουμε Θεό ε, για την οποία φυσικά χρειάζεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για να μπορέσουμε κάπως να ψυχανεμιστούμε τη φύση της. Mm -hmm. ε, η οποία έχει εξελιχθεί μέσα από την συζήτηση αυτή μέσα από την ιστορία των θρησκειών του μυστικισμού, της ε, θεολογίας κλπ. κλπ. Αλλά μπορούμ, μπορώ να σχολιάσω δύο πράγματα πάνω σε αυτό που λες. Σαν το ήθελε. Ε, το, ένα είναι, το ένα είναι ότι ε, ε, αν, αν αναλογιστούμε αυτό που είπες με τον θεολογικό και εντός παρένθεσης έτσι λίγο και με τον μυστικιστικό τρόπο mm -hmm. ε, Καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός έχει, έχει δώσει ελεύθερη θέληση, ελεύθερη βούληση στα, στον άνθρωπο ε, για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει κατοικών αντικατομείωσης του Θεού. Ε, η ελεύθερη αυτή βούληση θα, θα ανατρέπονταν ανά πάσα στιγμή θα, θα παρενέβαινε ο Θεός σε αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή αν ο Θεός παρενέβαινε στα πάντα Mm -hmm. για να διητώσει το μια ελεύθερη βούληση μέσα σε πολύ πολύ περιορισμένα όρια θα έπρεπε να κοιτάμε την άλλη σε χλαμαρα που κανουμε θα παραμε εμεί να εχουμε ελευθερη βουληση η θα ειχαμε μια ελευθερη βουληση μεσα σε πολυ πολυ περιορισμενα ορια θα επρεπε να κοιταμε την αδεια του Θεού δηλαδή για κάθε ε, για κάθε μπισκότο που θα πηγαίναμε να φάμε για παράδειγμα ε, οπότε για να μπορεί ο άνθρωπο να έχει ελεύθερη θέληση ε, προσφερόμενη από το Θεό είναι αναπόφευκτο να μην παρεμβαίνει ο Θεός αλλά να ε, διδασκόμαστε εμείς από τα λάθη μας για να, για, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο να εξελισσόμαστε mm -hmm. ε, ένα είναι αυτό το δεύτερο είναι ε, μπορεί κάποιος εύκολα να αναλογιστεί πάλι μέσα στην λογική της κατάστασης των πραγμάτων που περιέγαψα προηγουμένως ε, το αίτιο και το αιτιατό δηλαδή κάτι που, μια δράση που δημιουργεί μια αντίδραση Υπάρχει μια αλυσιδωτή αντίδραση ατέρμονη σε κάθε τύπου συμβαίνει, η οποία διατρέχει όλο το φάσμα του χρόνου, από την απαρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Mm -hmm. ε, το γεγονό ότι μιλάμε εμεί αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο είναι ε, ε, ε, ε, το αιτιατό μια αιτία του γεγονότο, για παράδειγμα, ότι πρωτογνωριστήκαμε στι πύλε του ανεξήγητου του Κώστα του Γαρναβέλα. Mm -hmm. ε, ο Γαρδαβέλλας έκανε την εκπομπή πάλι για μια αιτία κλπ. Αυτό αν το δεις σαν μια σειρά γεγονότων φτάνει μέχρι την απαρακή του χρόνου. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το ντόμινο ε, κάπου κάπως είναι προδιαγεγραμμένο αφού το αναφέρει εντάλλω σε πολύ ε, συγκεκριμένε κομβικές στιγμές θα μπορούσε κυβαντικά να διαχωριστεί αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση σε περισσότερες εναλλακτικέ, οι οποίες θα μπορούσαν να ακολουθηθούν ανά πάσα στιγμή αλλά παρόλα αυτά δεν ακολουθήθηκε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και μιλάμε εμείς οι δύο. Ε, έτσι λοιπόν, ε, μέσα από αυτή την οπτική που είναι αυτή που δημιουργεί τον κόσμο μας και μπορούμε μέσα από αυτή να, ε, την οπτική να ταινίσουμε λίγο τα μυστήρια του Θεού όσον αφορά τι επεμβάσει του στον κόσμο, ε, κάτι κακό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί το μεγαλύτερο καλό την επόμενη στιγμή. Mm. Ε, και μπορούμε να το δούμε αυτό και στη ζωή μας προσωπικά. Πολλές φορές εγώ μπορώ να αναλογιστώ πολλά περιστατικά τη ζωή μου, τα οποία την ώρα που συνέβαιναν, εγώ τα θεωρούσα το χειρότερο πράγμα του κόσμου που μου συνέβαινε, και μετά διαπίστωσα με την πάροδο ε, μιας μέρας, μιας εβδομάδας, ενός μήνα ή δέκα χρόνων, ότι αν δεν συνέβαινε εκείνο το φρικτό πράγμα που μου συνέβη εκείνη τη στιγμή, ε, δεν θα άλλαζε η ζωή μου προς το καλύτερο και δεν θα συνέβαιναν ένα σωρό ε, καταπληκτικά πράγματα που μου συνέβησαν αργότερα. Mm -hmm. ε, σε μικρή και σε μεγάλη κλίμακα μπορούμε να το δούμε έτσι αν εντοπίσεις ε, αν, αν κοιτάξεις του ανθρώπου σαν ένα μεγάλο σύνολο το οποίο αποκαλούμε ανθρωπότητα μέσα στην δικτυακή κατάσταση των πραγμάτων ε, υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι πάρα πολύ αρνητικά για την ανθρωπότητα τα οποία όμως τελικά αποδεικνύονται ω, ως ε, καταπληκτικά αίτια για τα οποία φέρνουν τα πιο θαυμαστά αιτιατά. Θέλω Έτσι, να μου πεις... Ναι. Με αυτόν τον τρόπο το καλό και το κακό. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο, οι παλιοί ε, ε, μυστικιστές έχουν πει την άποψη ότι ε, η φύση του καλού είναι να μετασχηματίζει το κακό σε καλό. Δηλαδή, ε, δεν μπορεί τελικά να αντισταθεί το κακό στο καλό το καλό πάντα υπερισχύει, επειδή το καλό έχει τη δυνατότητα να παίρνει κάτι κακό και να το μετασχηματίζει τελικά σε κάτι καλό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωρί να το θέλει, το κακό τελικά λειτουργεί υπέρ του καλού. Μάλιστα. Υπάρχει μια τέτοια μυστικιστική άποψη, η οποία έχει ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Ε, να σε αφέρα αφέρα ρωτήσω, μέσα... Σε, που... ωραία, μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, τι ρόλο παίζει ο φόβος. Ε, γιατί ο φόβος είναι ένα συνέστημα το οποίο... Α, προκαλείτε συστηματικά και συμένα πολλέ φορέ θα έλεγα ο φόβο. Ο φόβο. Ο okay, Γιατί λέω ε, ο φόβο είναι ένα συνέστημα που προκαλείται σεμένα και συστηματικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωση ή από ένα σύστημα το οποίο εν πάση περιπτώσει θέλει να ελέγξει ε, την ανθρωπότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι ε, είναι ένα συνέστημα το οποίο είναι πολύ βολικό για να μπορούν να ελέγξουν την ανθρωπότητα. Ισχύει αυτό, κατά τη γνώμη σου? Ισχύει και μάλιστα στο έπακρο. Οι πιο ακριβές, οι πιο μεγάλες και οι πιο ε, ασυνήθιστες για τον σαν, σαν για το μέσο άνθρωπο μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει στην ιστορία του, του σύγχρονου κόσμου είναι όλες οι έρευνες και οι μελέτες οι οποίε γίνονται συνεχώς για την μαζική ψυχολογία. Οι οποίες έχουν εφαρμογέ στρατιωτικές ε, εμπορικές, επιστημονικές ε, κυβερνητικές, πολιτικές κοινωνιολογικές και πάει λέγοντας με μεγάλη λίστα των εφαρμογών που έχουν οι μελέτες και οι έρευνες αυτές ε, στο, ένα χαρακτηριστικό το απόγειο τέτοιων ερευνών ε, έγινε στα μέσα του 20ου αιώνα που το γνωρίζουμε από εκεί και πέρα ως προπαγάνδα ε, η, μ, μόνο ε, οι εφαρμογέ έχει αυτό το πράγμα στην διαφήμιση ε, τι μεγάλες έρευνες έχουν κάνει οι μεγάλες διαφημιστικέ εταιρείε για το πως να επηρεάζουν την ψυχολογία των ανθρώπων υπέρ των προϊόντων που θέλουν να διαφημίσουν mm -hmm. και κατ' επέκταση πως να επηρεαστούν οι πολίτες μιας χώρας και να συμφωνήσουν και να διαφωνήσουν με τις ε, ε, με τις ε, επιλογές πούμε, μιας κυβέρνησης ε, είναι πολύ μεγάλη ιστορία και πολύ πολύ πολύ παράξενη των μελετών και των ερευνών αυτών. Και Έτσι... ολόκληρη επιστήμη βασικά Α, πρέπει. Τα δηλαδή τα πρέπει... να κατέχουν... Σαν... κατέχουν αυτοί που τα κάνουν αυτά κατέχουν πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει με, το ανθρώπινο, με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και με την ανθρώπινη ψυχή. Πάρα πολύ καλά. Και σαφώς το πρώτο πράγμα το οποίο εκμεταλλεύονται είναι ο φόβος. Τώρα εμείς, δεν μπορούμε εύκολα να ξεπεράσουμε το φόβο που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αν λογαριάσουμε τους εαυτούς μας που πρέπει να τους λογαριάζουμε σαν ανθρώπους της γνώσης. Ε, είναι χρήσιμη η ατάκα του ε, προσφυλούς Κάρλος Καστανέντα που λέει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου της γνώσης είναι ο φόβος. Mm -hmm. Και αν ξεπεράσουμε το φόβο ξεπερνάμε όλο το πακέτο που υπάρχει πίσω από αυτόν. Και τι εννοώ με αυτό. Αν μας προβληματίσει λίγο ο φόβος θα δούμε ότι πίσω από όλους τους φόβους βρίσκεται ε, κατά βάθο ο φόβος του θανάτου. Δηλαδή, να το πω έτσι, αν δεν πεθαίναμε και αν είμαστε άνθρωποι δεν θα βοηθούν τίποτα. Mm. Ε, έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα η ίδια όλων των φόβων, το παρασκήνιο του παραμικρού φόβου, ε, το μεγάλο παρασκήνιο είναι ο φόβος του θανάτου. Όμω, επειδή δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με το θάνατο, ε, στην πραγματικότητα... Είναι για μας ας πούμε μια κουρτίνα πίσω την οποία είναι το άγνωστο Κατά βάθο ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο βαθιά Πίσω από όλους τους φόβους βρίσκεται ο φόβο του θανάτου Και πίσω από το φόβο του θανάτου βρίσκεται ο φόβο του αγνώστου mm -hmm. δηλαδή, δηλαδή το γεγονός ότι φοβόμαστε οτιδήποτε δεν μας είναι οικείο Μας είναι άγνωστο και έτσι λοιπόν το φοβόμαστε για λόγους ασφάλειας Ή ανασφάλειας αν θέλει Τώρα ε... Πίσω ακόμα και το φόβο του αγνώστου, υπάρχει η εύκολη ερώτηση: Γιατί να φοβόμαστε το άγνωστο, Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι φρικτό και να το φοβηθούμε, να είναι κάτι κακό, αλλά μπορεί να είναι και κάτι υπέροχο το άγνωστο, Να είναι το αντίθετο. Στην πραγματικότητα, φοβόμαστε, πίσω από όλου του φόβου, είναι ο φόβο του αγνώστου, στο μεγαλύτερο βάθο, διότι αυτό που φοβόμαστε είναι η απώλεια τη προσωπικότητά μα. Δηλαδή, φοβόμαστε ότι. Το άγνωστο θα καταπιεί τη γνωστή μα προσωπικότητα. Θα πάψουμε να είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε ότι είμαστε. Και έτσι λοιπόν αυτό τελικά μεταφράζεται σαν φόβο του αγνώστου, σαν φόβο του θανάτου και μεταφράζεται σε όλου του φόβου. Είναι λίγο θέμα εγωισμού μου. Δηλαδή εγώ παίζει το εγώ, δηλαδή, ε. Αν είμαστε, αν είμαστε εγκλωβισμένοι στην συνηθισμένη οικία μα ρουτίνα και στο συνηθισμένο οικείο μα εαυτό, οτιδήποτε έξω από αυτό μα φοβίζει. Αν μπορέσουμε να συντονιστούμε λίγο. Με, την ε, ε, με το πανανθρώπινο κάλεσμα που έχουμε από όλου του μεγάλου ε, ε, διανοητέ, σοφού του κόσμου, όλη τη ιστορία τη ανθρωπότητα, το κάλεσμα του για την προέκταση του ανθρώπου, mm -hmm. για την προέκταση του πνεύματό μα, για την ανάπτυξή μα, την αυτοβελτίωσή μα, την προέκταση του γνωστού κόσμου, την εξερεύνηση κλπ., τότε, τότε ο φόβο αυτό σε μεγάλο βαθμό εξανεμίζεται, γιατί είναι. Το αληθινό κάλεσμα αυτό τη εξερεύνηση, τη προέκταση του να γνωρίσουμε τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε, είναι το βαθύτερο κάλεσμα που έχουμε ω πνεύματα. Αν μπορέσουμε να εστιαστούμε σε αυτό το κάλεσμα, είναι εύκολο εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ξεπεράσουμε του περισσότερου φόβου μα. Δηλαδή να μεγαλώνουμε συνέχεια τον εαυτό μα ή την αντίληψή μα για τα πράγματα, έτσι ώστε να φοβόμαστε όλο και λιγότερο, διότι δεν φοβόμαστε να χάσουμε τον εαυτό μα τη ρουτίνα. Το συνηθισμένο μα εαυτό. Αλλά συνέχεια να τον επεκτείνουμε, να τον προεκτείνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Παντελή, να πάρει μια άσα κι εσύ και εγώ και οι ακροατέ και θα επανέλθουμε με ένα αγαπημένο σου θέμα. Στο φυλάω για έκπληξη, δεν λέω τίποτα. Αλλά προτείνω στου ακροατές μα να μείνουν εδώ, γιατί πραγματικά θα ακουστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εντάξει, μένει στη γραμμή σου. αγάπη μια στιγμή Έτσι βιάζεσαι κι εσύ και δεν ξέρω το γιατί Κάποιο όμως έχει ερωτευτεί Σε μια δύσκολη εποχή Ποιος να δώσει προσοχή Στις αγάπης Επιγραφή Μην την προσπέραν Ας σου Το έχω πει Απ' τα χέρια μου Έχει φτιαχτεί Μην φευγεί Θα είστε στον Αλμπέντο 14. Είμαι η Νάδη Παπαμίτσου και μαζί μου είναι ο Παντελής ο και η συζήτηση είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Θα αλλάξουμε όμως εντελώς τώρα κλίμα. Και θα πάμε μαζί με τον Παντελή. 15 χιλιόμετρα πιο νότια από εδώ που είμαι εγώ. Εγώ μένω σε ένα χωριό, σα το λέω, σα δίνω συνέχεια το γεωγραφικό στίγμα. Σήμερα ξέχασα να το κάνω του χωριού που μένω. Είμαι 40 χιλιόμετρα νότια. Τη πόλη του Ηρακλείου και σε άλλα 15 χιλιόμετρα, ακόμα πιο νότια, φτάνουν στο Λιβικό Πέλαγος... σε ένα πανέμορφο μυστηριακό, άκρο μυστηριακό παραθαλάσσιο χωριό, το Τζούτσουρα. Και ο Παντελής, ο Γιαννουλάκη, γνωρίζει πολλά για το Τζούτσουρα. Παντελή, σε αφήνω να ξεκινήσετε εσύ. Έχουμε κάνει εκπομπέ, ήταν μία από τι πιο επιτυχημένε εκπομπέ. Σε νούμερα τηλεθέασης, η εκπομπή με τον Τζούτσουρα του Κώστα Χαρδαβέλα. Η πρώτη εκπομπή που είχε χτυπήσει κόκκινο ήταν η πρώτη εκπομπή όταν πρώτο με τον Γιούρι Γκέλλερ. Ε, σε νούμερα μιλάμε πάντα. Και η δεύτερη εκπομπή ήταν αυτή με τον Τζούτσουρα, η οποία ξεκίνησε και με τη συνδρομή τότε του αήνωνης του α, Γιάννη Φουράκη, του Απόστολου του Αντωνάκη, τη δική σου και άλλων ανθρώπων που γνωρίζανε το θέμα, <ε ε, συνεχίστηκε για κάποιες εκπομπές Αλλά πραγματικά είχε κάνει εντύπωση Ακόμα εδώ οι ντόποι Με ρωτάνε συνέχεια για αυτή την εκπομπή Ξεκίνα εσύ Αυτό χαίρομαι που το έφτυξες Γιατί είναι κάτι που μας συνδέει Είναι μια ιστορία αυτή Με τον Τζούτζουρο Που ξεκίνησε από μένα Και κατέληξε σε σένα Δηλαδή ε, είσαι ε, ο άνθρωπος ο οποίος ε, έκανε την περαιτέρω ε, επιτόπια έρευνα του πράγματος Μα ε, και εσύ επιτόπου είχες κάνει έρευνα Απλά εγώ είχα τη δύναμη της εικόνας Αλλά άκου πως ξεκίνησε αυτό το δίτημα mm -hmm. Το δίτημα ξεκινάει ω εξή. Ε, μάλιστα ένα μικρό κομμάτι αυτής της ιστορίας το έχω καταγράψει παλαιότερα σε κείμενο σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου μου κρυφός κόσμος ε, το κεφάλαιο λεγόταν ο τάφος του βασιλιά του κάτω κόσμου mm -hmm. ε, επέπεσε στην αντίληψή μου ως εξής, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία την οποία δεν μπορώ να διηγηθώ με δύο λόγια τον το, το πρόγονο του θέματος αλλά με δύο, τέλο πάντων επιγραμματικά τελείω. Mm -hmm. ε, Ανακάλυψα ότι υπήρχε η ότι ε, ε, υπήρχε ε, ότι ε, στην αρχαιότητα πάντων πιστευόταν ότι ο Δίας πέθανε και ότι ο τάφος του είναι στην Κρήτη, mm -hmm. ε, δηλαδή αναγνώριζαν το Δία ως ένα αληθινό πρόσωπο και όχι μυσικό του παρελθόντος, ένα θεϊκό πρόσωπο μεγάλων δυνατοτήτων το οποίο κάποια στιγμή υποτίθεται ότι πέθανε μάλιστα υπάρχουν πολλά σχόλια τους αρχαίους συγγραφείς όπου κατηγορούνται οι Κρήτες επειδή θεωρούν ότι κατέχουν στο έδαφος τους τον τάφο του Δία ε, όπως ακριβώς έχουν και την... το α πούμε, που είναι ε, ε, εκεί που χρησιμοποιηθεί και το, ο, το Μωρό, το μωρό ναι, ναι. αλλά εν πάση ε, αυτή τώρα η πεποίθηση ανακάλυψα εγώ ότι συνδέονταν με τον, με τον τάφο του Μίνωα. Δηλαδή, υπήρχε. Αλλά τώρα αυτή είναι η ιστορία που είναι λίγο περίπλοκη, σαν πρόγονο του θέματος. Ε, η ιστορία είχε με λίγα λόγια ω εξή, όταν ε, συνδέεται πλέον με τον Τούρκουρο. Ε, ανακαλύπτω στα πλαίσια των μελετών και των ερευνών που έκανα στη δεκαετία του 90, ε, δημιουργώντα το ζήτημα τη κούφια Mm -hmm. ανακάλυψα μια ιστορία την εποχή που ήταν Υπουργό πολιτισμού μάλιστα η Μελίνα Μερκούρη mm -hmm. ότι υποτίθεται ότι ε, ε, ένας ε, κάπου στην Κρήτη ένας κάπου στην Κρήτη Αόριτα, ένας ε, βοσκός ανακαλύπτει την είσοδο ενός παράξενου σπιλέου ε, ακολουθεί τις τοές του σπηλαίου και βγαίνει σε έναν τεράστιο χώρο τον οποίο βρίσκονταν ε, ε, χρυσά αγάλματα ένα, ένα τεράστιο χρυσό ε, μαυθολείο Και στο βάθος ένα μεγάλο ε, το, τοπίο Μια υπόγεια κοιλάδα α το πούμε έτσι Η οποία φιλοξενούσε ε, Ανάλογα με τις εκδοχές της ιστορίας Παρκαρισμένα διαστημόπλια Τεχνολογίες παράξενες και διάφορα τέτοια mm -hmm. Αυτός ε, εκμυστηρεύεται αυτό το πράγμα σε έναν φίλο του και πηγαίνουν μαζί οι δυο τους καταχρονικά διαστήματα, φοβούνται να πάνε πολύ μέσα λόγω του παράξενου του πράγματος ε, Γιατί μια εκδοχή της ιστορίας λέει ότι συναντάνε κάποια στιγμή κάποια ε, αγάλματα τα οποία μιλούν και κινούνται Δηλαδή ένα είδος ροπότ, τα οποία φιλούσαν α πούμε τον τόπο Να mm -hmm. ε, καταλαβαίνει, μια ισοφενική ιστορία με λίγα δηλαδή. λόγια mm -hmm. ε, Αυτοί λοιπόν μπαίνουν όσο μπορούν ε, στο βάθος του σπηλαίου αυτού για να αφαιρέσουν από τα αγάλματα και από διάφορα τεχνολογήματα που είχε χρυσάφι. Και βγάζανε, πηγαίνανε κάτω τόσο και βγάζανε δηλαδή όσο πιο πολύ χρυσάφι μπορούσαν. Ε, κάποια στιγμή, αφελώ, που δείχνει βέβαια και την ιστορία ότι είναι λίγο μυθολογητή, ε, ο Φίλο αρχίζει και αισθάνεται άσχημα για την όλη φάση και λέει ότι δεν μπορούμε αυτό να το κρατήσουμε σαν ανακάλυψη για τον εαυτό μα, παρόλο που παίρνουμε το χρυσάφι. Α πάρουμε όσο χρυσάφι μπορούμε και α αποκαλύψουμε την ύπαρξη αυτού του απίστευτου παραμυθένιου ε. ε, υπόγειου πισαυρού και του υπόγειου αυτού κόσμου στο κράτος για να ε, το αναλάβει η αρχαιολογική υπηρεσία κλπ. Και, και πηγαίνουν στη Μελίνα Μερκούρη και λένε την ιστορία αυτή. Ε, η Μερκούρη τότε που ήταν και πονηρή α πούμε ακούει την ιστορία, την κουφή αυτή η ιστορία και ε, ε, επειδή κάπου αυτή υποτίθεται ότι είναι πιστική ε, σε αυτά που λένε Κρατάει μια σοβαρή πιθανότητα να λένε την αλήθεια και να μην είναι ένα παραμύθι από δύο τρελούς. Και έτσι λοιπόν λέει ότι ε, εγώ λέει για να ασχοληθώ και για να χρηματοδοτήσω τι έρευνε για αυτό το πράγμα ε, θα το κάνω, αλλά εσεί αφού έχετε τόσο χρυσά που βγάζετε από εκεί μέσα, ε, χρηματοδοτήστε εσεί τι πρώτε κινήσει και μόλι κάνετε την κινήση, τι υπόλοιπε κινήσει θα τι κάνω εγώ. Και με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται θα αποδείκνει ότι η αλήθεια είναι αυτή που λένε. Ναι. Αυτοί δεν το έπραξαν αυτό και το πράγμα έτσι. Τώρα, αυτό δεν γνωρίζω εγώ αν είναι αληθινό περιστατικό που έγινε όντως με τη Μελίνα Μερκούρη ή αν είναι απλώ μια, ε, κατάλαβες, μια νεομηθολογική ιστορία. Mm -hmm. Α, εγώ έμαθα αυτή την ιστορία ακολουθώντας την ίδια ακριβώς ιστορία, οι παραλλαγέ της, σε άλλα σημεία της Ελλάδος, με άλλες ε, λεπτομέρειες. Είδα δηλαδή ότι ήταν μια ιστορία που διαδίδονταν με διαφορετικές εκδοχές από μέρο σε μέρο και έτσι έμαθα και αυτό εδώ. Ε, τώρα, συζητώντας αυτή, αυτό το story με τον ε, Γιάννη του Φουράκη, τον εκλυπώντα φίλο ε, συγγραφέα ο Φουράκης μου είπε ότι ναι, ε, έχω ακούσει και εγώ αυτές τις ιστορίες και μάλιστα ε, υπάρχουν άνθρωποι γέροι ε, στην Κρήτη που γνωρίζουν πού βρίσκεται ο τάφος του από τον οποίον ονομάζουν τάφο του Δία. και λέω πού ήταν εκείνη η εποχή που εγώ ήμουν έτοιμο για τον δεύτερο. Έχω κάνει δύο-τρει εξερευνητικού γύρου τη Κρήτη, κυρίω mm -hmm. τη τωρινή Κρήτη. Και επειδή ήμασταν έτοιμοι τότε με του συνεργάτε μου και φίλου μου να κάνουμε αυτόν τον δεύτερο εξερευνητικό γύρο, έγινε κολυψίδα εκείνε τι μέρε στον Γιάννη Το Κουράκι να μου πει ποιο μέρο ήταν αυτό. Μετά από πολλή πίεση λοιπόν, μου αποκάλυψε ότι. Ε, η τοποθεσία αυτή ήταν στο όρος Γιούχτας, το οποίο βρίσκεται έξω από το Ηράκλειο. Ναι. Η τοποθεσία την οποία ονομάζουν οι τόποι κολοφοτιά, ε, ε, Και ότι ονομάζεται Κολοφωτιά επειδή το συγκεκριμένο μέρος στις ορισμένες νύχτες του χρόνου, ας πούμε, το σπήλαιο λάμπει από μέσα. Ε, και το αυτίζεται με μια πηγολαμπίδα. Κολοφωτιά είναι η ονομασία τη πηγολαμπίδας σε την λαϊκή διάλεκτο των πολλών τόπων. Ναι. Ε, και έτσι λοιπόν, ξεκίνησα λοιπόν, εγώ με του συνεργάτε μου και πήγαμε στο Γιούκτα να προσπαθώ να ανακαλύψουμε αυτή την τοποθεσία που έλεγε ο Φουράκη, που όπω ανακάλυψε μετά ε, και το παραδέχτηκε και ο ίδιο, μου είπε ψέματα. Αυτό γνώριζε ότι αυτέ οι ιστορίε προέρχονται από το Τσούτσουρο, αλλά φοβόμενο ότι εγώ τα δημοσίευα τι ε, ανακαλύψει μου, και ότι ο Φουράκη ήταν ε, επίμον ε, κρυψίνου και μυστικιστή, και πίστευε ότι τα μεγάλα μυστικά. Οι μεγάλες πληροφορίες δεν έπρεπε να φτάνουν στον κόσμο, αλλά να τις διαχειρίζονται οι λίγοι και οι εκλεκτοί. Κάτι με το οποίο εγώ ως νεαρότερος και πιο βρεμπελ, ε, ας πούμε διαφωνούσα με τον φίλο μου και δάσκαλό μου τον, τον Γιάννη, αλλά περνώντας τα χρόνια άρχισα να συμφωνώ λίγο περισσότερο μαζί yeah. του από το, το, το, το Μα έτσι γίνεται. Yeah. πάντων, oh, yeah. την παρένση αυτή. Ε, Αρ αρκετά αργότερα δηλαδή παραδέχτηκε ότι μου είχε πει ψέματα και ότι με τα και δύο-τρεις μέρες ψάχνοντα τα βουνά ας πούμε να βρω αυτό που έλεγε ε, Την ίδια εποχή τώρα αφού αποτυχημένα εγώ αναζητώ ε, στο γιούχτα τον το, το, το μέρος αυτό επικοινωνώ με τον ε, Ντένικεν το τον οποίο είμαι συνδέει ας είναι μια γνωριμία mm -hmm. ε, είμαστε λίγο φίλοι έχουμε μια επαφή με τα χρόνια του έχω πάρει κανένα δυο συμμετεύξεις, έχουμε σαν τις ειμερικές φορές. Μιλάω ε, για τον γνωστό συγγραφέα και ρεβιντή, Ιέρη Χμπον Τένικεν. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο Τένικεν θα αρχόταν στην Ελλάδα συγγράφοντας ένα βιβλίο ε, για την αλήθεια της αρχαία ελληνικής μυθολογίας. Και ότι θα έκανε μια επιδρομή μαζί με τη λέσχη αρχαι... των αρχαίων αυτών, αυτών δηλαδή το κλαμπ το οποίο έχει, το οποίο είναι παγκόσμιο, ο Ντένικεν, ε, το οποίο μέλη του είναι οι άνθρωποι αυτοί που συμφωνούν μαζί του στη θεωρία των αρχαίων αυτών αυτών, δηλαδή των εξωγήινων θεών του παρελθόντο κλπ. Και ότι mm -hmm. ε, κατά τη διάρκεια τη συγγραφή αυτού του βιβλίου θα το συνδυάζε το Τερνών μετά του Οφελίμου και θα οργάνωνε μια εκδρομή τη λέσχη των, αρχι... των αρχαίων αυτών για να έρθει στην Ελλάδα και επί τόπου να κάνει κάποιε έρευνε ε, για όφελος του βιβλίου που συνέγραφε. Για την, για την ελληνική νησεολογία. Ε, επικοινώ λοιπόν εγώ με τον Τένι και να το μαθαίνω αυτό έτσι ώστε να εξασφαλίσω να συναντηθούμε όταν ρωτει στην Ελλάδα. Μου λέει λοιπόν αυτό ότι ναι, ε, θα έρθω στους, ε, θα πάω στου Δελφούς και μπορούμε να συναντηθούμε στου Δελφούς. Ε, όταν όμως πλησιάζει η ημερομηνία που, που μου είπε μου ακυρώνει τελικά το ραντεβού αυτό στους Δελφούς και μου λέει ότι άλλε επίγουσες φάσεις τον θέλουν να είναι αλλού τελικά δεν θα έρθει. θα έρθει, η λέσχη των αργαταταστών αλλά όχι ο ίδιος μαθαίνω όμως εδώ αμέσως μετά από έναν κοινό μας ε, ε, φίλο ε, και συμπατριώτη του ότι ο Ντένικεν πηγαίνει μυστικά στην Κρήτη σε μια ε, τοποθεσία ε, η οποία λέγεται Τσούτσουρος για να ερευνήσει εκεί πέρα κάποια πράγματα που ε, έχουν φτάσει στα αυτιά του να μην στα αυτό που είχε τα στα της στην ουσία ήταν ε, οι έρευνε που κάναμε στον Νιούχτα για τον τάφο του Μίνο Αδία κλπ, κλπ. Με τη διαφορά ότι αυτό ε, είχε μπορέσει να βρει κάποια ε, πληροφόρηση εδώ στην Ελλάδα από ανθρώπου που την ψάχνανε με αυτά, που ποτέ δεν έμαθα ποιοι είναι, ναι. ε, και τον κατέστηνε στο σωστό μέρο. Δηλαδή ότι αυτέ οι ιστορίε προέρχονται από τον Τζούτσουρο. Ε, και έτσι λοιπόν, μαθαίνοντα εγώ αυτή την πληροφορία ότι ο Ντένικεν πηγαίνει στον Τζούρο. Για να κάνει τι έρευνε αυτέ, ε, την πέφτω εγώ στην ουσία στον Μπένικεν <συσίλυν> και του λέω ε, με στήριξη στο ραντεβού με του δελφούς γιατί δεν θα πάω στο Τούτζουρο, έμαθα. Ναι. εγώ έτσι ώστε για να μπορέσει να μου απολογηθεί, α να μου πει κάποια πληροφορία παραπάνω. <συσίλυν> τότε μου αποκαλείται ότι ήδη το έχει κάνει και έχει επιστρέψει, α πούμε, <συσίλυν> και ότι το Τούτζουρο βγήκε για να ψάξει αυτό και αυτό, αλλά τελικά δεν βρήκε τίποτα. Αλλά εγώ το τον έτσι λοιπόν. Στον επόμενο εξερευνητικό γύρο που ε, κάνουμε, ε, βάζω τον Τσούτ στην Κρήτη, βάζω τον Τσούτσουρο, ας πούμε, στο επίκεντρο. Και πηγαίνουμε λοιπόν μαζί με τον αέμνηστο επίσης επίσημα δυστυχώς, και πολύ φίλο και πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, τον Δημήτρη, τον Κούπουλο, και μαζί με τον ποιητή της Λαμίας και πολύ φίλο και συνεργάτη και κοινό μας φίλο με τον Γιώργο του Καρποδίνη, τον Σταύρο, τον Μίχα, οι τρεις μας, πηγαίνουμε στον Τσούτσου και αρχίζουμε και ερευ... εγώ δεν έχω ξαναπάει ε, στο Πούτσορος. Στην πραγματικότητα το είχαμε στην αρχή μέσα στο χάρτη, επειδή θέλαμε να κάνουμε τον ακριβή γύρο της Κρήτης ε, ε, και διαπιστώσαμε ότι αν το κάνεις παράκτια, δηλαδή mm -hmm. ακτία-ακτία ας πούμε, αν κάνεις τον γύρο της Κρήτης, ε, σταματάει αναγκαστικά η παράκτια διαδρομή σου. πούμε και τα αστερούσια όροι, τα οποία ε, παρεβάλλονται α πούμε. Δηλαδή εκεί που είναι ο Τούτσορος, mm -hmm. δηλαδή, δηλαδή, το οποίο δεν δηλαδή, ουσία. Ε, Μέρο από την αριστερή μεριά κάνοντας το γύρω της Κρήτης είναι ο τέτοιος. Παρεμβάλλουν τέλος δηλαδή, τα βουνά και μετά πάσα τα Προστακή, αν θυμάμαι καλά, στην Αγία Γαλήνιας. Ναι, ναι, σωστά. Ε, λοιπόν... Ε, έτσι λοιπόν πηγαίνουμε εκεί πέρα και, για πρώτη φορά και διαπιστώνω εγώ το παράξενο του μέρου. Δηλαδή άρχισα να βλέπω τα παράξεννα ε, μικρά σπήλαια τα οποία υπήρχαν μέσα στο χωριό σε οικόπεδα, σε αυτά στα βράχια της παραλίας όπου υπήρχαν ε, κλπ και, και μετά ανεβδίκαμε και στα αστερούσια όπου είχα πλέον και την πληροφορία από τον Μακαρίτη τον Γιάννη το Κουράκι ότι τελικά ανοούσε ε, ότι το μυστικό είναι στα αστερούσια ε, εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε ένα μεγάλο ε, σπήλαιο επάνω στα αστερούσια όρει το οποίο είδαμε ότι ήταν σφραγισμένο με μπετόν αρμέ ε, όταν εποπτεύαμε την περιοχή του Φπηλαίου αυτού εκεί που το εντοπίσαμε με μια πολύ μεγάλη πύλη η οποία πήγαινε να πούμε ξέρω εγώ 5-10 μέτρα και μετά υπήρχε πετών αρμένες φράγγες μας μέσα του πουθενά. Mm -hmm. ε, Πέσαμε ε, με δύο στρατιωτικά τυπ, στρατιώτες οι οποίοι ήταν χωρίς διακριτικά, κουκλεισμένοι mm -hmm. και μας είπαν ότι εδώ η περιοχή είναι του το πάντων, του ελέγχου του ΝΑΤΟ ότι πρέπει να φύγουμε. Απαγορεύεται. Μα έχουν εντοπίσει με κρατάρ. Κοινούμασταν εκεί γιατί ήταν περίπου πάρα πολύ. Ε, Εμεί αναγκαστήκαμε να φύγουμε γιατί ήταν οπλισμένοι. Εγώ αμφισβήτησα την εξουσία του να μπορούν να μα διώξουν από εκεί. Ε, γιατί δεν είχαν και αναγνωριστικά. Δηλαδή δεν ήταν Έλληνες στρατιώτε. Ναι. Αν και μιλούσαν ελληνικά. Ε, οι στολέ δηλαδή ήταν μένουν χακοί στρατιωτικές και το τζίπ και όλα αυτά. Αλλά θα μπορούσε να πει κανεί ότι θα μπορούσε να είναι κάποιος, κάποιο τύπου ιδιωτικό στρατό, security κάπου. Ναι. ναι, ναι. Ε, δεν σημαίνει ότι όλοι οι καλά πρέπει να πιστέψουμε ότι είναι του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, καταλάβαμε ότι όλη η περιοχή φυλάσσονταν ε, και εντοπισμούσαν αμέσω με το που βρισκόταν στην περιοχή και την πέθανα αυτή. Και έτσι δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε τι έρευνε μα που μα είχαν οδηγήσει εκεί. Mm -hmm. ε, έτσι έλειξε άδοξα, α η φάση. Και τελικά ε, με εξελίξη και σε άλλε ενδιαφέρουσες τότε επιτόπιες εξερευνήσεις που κάναμε κυρίω στον Ομαλό αργότερα και στο παράγγι της Αγίας Άνης και της Αμαριάς ε, κλπ. Όπου εκεί <χω> πήραμε και τη δόση της κούφιας γης που αναζητούσαμε μπαίνοντας στο θερικό σπίτιο του Τζανί. Εκεί στον Ομαλό, mm -hmm. που δεν είχε τέτοια πυρκαγιά και τέτοι δεν είχε και, και Ήταν μάλιστα τα πιο τρομαστικά μέρη σε σπήλια και στο ΕΣ που έχω επισκεφτεί. Χαρακ... Ήταν βυσαλέο Πώς πάντε με άλλη ιστορία αυτό. Αυτοί με δυο λόγια, ε, υπάρχουν βέβαια αρκετές λεπτομέρειες όλα αυτά που δεν μας επαρκεί ο χρόνος να τις αναλύσω, αλλά με δυο λόγια περιληπτικά, ήταν το πώς ε, ε, ανακάλυψα το ζήτημα Τσούτουρου. Mm -hmm. ε, με τέτοιες πληροφορίε και με άλλες έγραψα κάνα δύο κείμενα, ε, ενδιαφέρθηκε πολλής κόσμος για αυτά και τελικά το σήξαμε το θέμα, ας πούμε, σε διάφορες συζητήσεις και όταν ε, άρχισε να ενημερώνεσαι εσύ για όλο αυτό, κατέληξες εσύ, δηλαδή εσύ σαν δημοσιογράφος, πήρες στα σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα που άλλος οτάπρινε σαν νεομηθολογικά παραμυθάκια και πήγες και έκανες επιτόπιες έρευνες ε, στον Τζούτζουρο που ήταν και τα μέρη του. και μίλησες με συμμετευξία στους ανθρώπους ε, δηλαδή μια πάρα πολύ καλή και τολμηρή δημοσιογραφική έρευνα για το ζήτημα mm -hmm. που είχε σαν αποτέλεσμα και την εκπομπή την οποία αναφέρθηκες. Γιατί mm -hmm. λοιπόν έκλεισε ο κύκλος, ας πούμε, από μένα στις ένα. Άκου να δεις τώρα, Παντελή, έτσι μια λεπτομέρεια την οποία δεν θυμάμαι αν έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο εδώ. Ε, όταν έπαιζε η υπομπή, εγώ είχα βρει τον Γιάννη τον Κεφαλάκη. Ο Γιάννης ο Κεφαλάκης ε, ήταν ένας από αυτού που πήγανε στη Μελίνα τη Μερκούρη. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έμπαινε στις σπηλιές, έμπαινε το πώς βρήκε τέλος πάντων κάποιους χάρτες που ήρθαν στα χέρια του, υπάρχουν πολλές... Ποτέ δεν μου είπε, δε... κάναμε μια συνέντευξη 8 ωρών, ποτέ δεν μου είπε πώς βρέθηκε εκεί και πώς, ε, με, με, ποιο ήταν το σημάδι εκείνο που τον οδήγησε σε αυτά τα μέρη. Ε, η καταγωγή του ήταν από εδώ. Εντάξει, από το ε, Τότε ο Τζούτσουρα βέβαια δεν υπήρχε, ω χωριό, ήταν μόνο βράχια. Δεν υπήρχε κάτι. Ήταν αυτός λοιπόν που προτομπήκε στο σπίτι τη Συλφία και από εκεί ανακάλυψε όπως λέει ένα μεγάλο δίκτυο στο και τα λοιπά. Μου είπε απίστευτα πράγματα, μου, μου είπε ακριβώ τα μέρη που όσοι ξέρουν τον τόπο εδώ. Δεν μου είπε, ας πούμε, για τον τάφο του Μίνωά Μου είπε για τον τάφο του Ραδάμανθη. Για τον τάφο του Μήνοα δεν μου έδωσε συγκεκριμένο σημείο που είναι. Μου είπε ότι είναι στην περιοχή την ευρύτερη. Αλλά για τον τάφο του Ραδάμανθη, μου είπε, α πούμε, ότι είναι εκεί που είναι αυτό το μαγαζί. Από κάτω. Ε, είπε πολλέ, τέλο πάντων, όλα αυτά που είπε εσύ με τα γάλματα, με τα αριθμένα, με τα διαστημόπλια, με τι ε, τεχνολογίε τη ε, απίστευση κτλ. Και, και θυμάμαι χαρακτηριστικά, εντάξει, μου είχε πει πολλά πράγματα και μάλιστα ο άνθρωπο είχε περάσει και ένα-δυο ελαφρά εγκεφαλικά την εποχή που τον βρήκα εγώ και δεν είχε έτσι και πλήρη διάβγεια να μου πει ακόμα περισσότερε λεπτομέρειε για το τι συνέβαινε ή δεν συνέβαινε. Ε, ήτανε αρχαιοκάπηλος έβγαζε δηλαδή πράγματα το παραδέχτηκε και ο ίδιος τα οποία πουλούσε είχε επισκεφτεί το Μουσείο Ιρακλείου και αρχαιολόγου, είχε πει παιδιά ότι εγώ θα σας τα βγάζω και θα σας τα φέρνω στο Μουσείο και να μου δίνετε ας πούμε, μια, τα εύρετρα εντάξει, αυτό το νόμιμο για να μπορώ και εγώ να ζω φυσικά το Μουσείο δεν μπορούσε να μπει όπως καταλαβαίνει σε μια τέτοια διαδικασία εντάξει, δεν γινόταν αυτό το πράγμα δεν γίνεται <laughs> πουθενά και έτσι λοιπόν μπήκε και το έκανε αυτό το πράγμα μόνος του. Έβγαζε πραγματικά αρχαία, είχε βρει πολλά σημαντικά ευρήματα τα οποία λένε ότι βρίσκονται ακόμα στις αποθήκες του Μουσείου του Ηρακλείου και δεν εκτίθενται. ενώ υπάρχει μια πτέρυγα με ευρήματα από το Τζούτζουρα αυτά τα οποία αυτός έλεγε δεν έχουν εκτεθεί. Ε, και θυμάμαι λοιπόν χαρακτηριστικά ότι είπε το εξή: ε, Μπήκα μέσα και εδώ και ανακαλύπτω ένα υλικό... Το οποίο δεν μπορώ να σου περιγράψω τι υλικό είναι. <coughs> δεν είναι ούτε μάρμαρο, δεν είναι ούτε πλαστικό, δεν είναι ούτε πέτρα, δεν είναι ούτε ξέρω μέταλλο, δεν είναι ούτε υγρό, ούτε αυτό. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω τι είναι αυτό το υλικό. Αυτό λοιπόν το κομμάτι μου έκανε μια εντύπωση και το βάζω στα μονταρισμένα πια, γιατί κάποια ξέρει, μπαίνουν, κάποια βγαίνουν κτλ. στα μονταρισμένα και Παίζει στην εκπομπή. Την ώρα λοιπόν που παίζει και το ακούει ο φουράκι ο οποίο είναι στο πάνελ, έτσι τον είδα λίγο να αναστατώνεται. Εγώ ήμουν στο κοντρόλ και είχα τη δυνατότητα να βλέπω από τι κάμερε τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Τον βλέπω λοιπόν και. Δεν είναι α που αυτά τα πράγματα λέγονται στην τηλεόραση και τα ακούει ο κόσμο. Αυτό ήταν κατά λάθο. Τον πίζω εγώ. Λοιπόν, τον ε. βλέπω έτσι λίγο να αναστατώνεται και τα λοιπά και η γυναίκα λέει, όταν ήρθαμε ξανά και βγήκε το πάνελ στον αέρα και τελειώνει αυτό. Λέει, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό που είπε εγώ δεν τον έχω συναντήσει ποτέ αυτό τον άνθρωπο δεν τον έχω ε, δεν του έχω μιλήσει ποτέ ε, είχα όμως μια πληροφορία για ένα υλικό εν πάση περιπτώσει που υπάρχει μέσα στις σπηλιές του Τσούσουρα το οποίο υλικό αυτό που περιγράφει ο κύριος αυτός τώρα δεν ζει πια ε, πουλήθηκε στην ΆΣΑ, δεν ξέρω εγώ πού, και με τα χρήματα που πήραμε τότε ως ε, αυτό που λύθηκε σαν τεχνολογία και τα λεπό, χτιστήκαν τα πανεπιστήμια της Πάτρας και της Κρήτης. Δεν ξέρω αν εσύ ε, έχεις μια τέτοια πληροφορία και αν το έχεις ακούσει αυτό. Θυμάμαι όμως ότι του είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση του φουράκι. Βέβαια, μετά τον έπιασα και τον ρώταγα, off the record, από πού είχες εσύ αυτή την πληροφορία για αυτό το υλικό, δεν μου είπε. Είναι αυτό που έλεγε και εσύ, ότι δεν απεκάλυπτε ας πούμε, τις πηγές τις οποίες είχε. Και μάλιστα επέμενε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής ότι τα αστερούσια είναι μετεωρίτη, ότι δεν είναι ε, η, η, η, κομμάτι ας πούμε, της γης και τα κτλ. Αλλά είναι, θεωρεί ότι είναι ένας μετεωρίτη ο οποίο έπεσε και με την πτώση του έφερε και τεχνολογία κτλ. στη γη. Και αυτό το υλικό παράλληλα, προφανώς, εντάξει, αυτό το υλικό που δεν μπορούσε να μου περιγράψει ο κεφαλάκης, ας πούμε, με λόγια. Ε, ναι. Αυτό, έτσι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, εντάξει, ήταν πραγματικά μια πετυχημένη... Εγώ δεν έχω, εγώ δεν έχω ε, του πράγμα που πήρε, έγραψες, έχω τα ένας από σένα. Ε, δεν έχω ίδια γνώση του, του συγκεκριμένου θέματο. αλλά, σε αντίθεση με τους υπόλοιπου ανθρώπους που μα ακούν αυτή τη στιγμή, τέλο δηλαδή, πάντων με τους περισσότερους από αυτού, Mm -hmm. ε, είμαι σε θέση να γνωρίζω ε, Την πολύ μεγάλη ε, Εξυγείο να την γνωρίζω Από προσωπική πείρα Μέσα χρόνια Την πολύ μεγάλη Από τις μεγαλύτερε που υπάρχουν στην Ελλάδα ε, Συνομοσιολογία Συνομοσίες θα έλεγα εγώ Αλλά τέλος πάντων έτσι για να μην προκαλούμε με τους εφιατές, Συνωμοσιολογία Συνομοσιολογία που υπάρχει Με οτιδήποτε σχετίζεται με αρχαιολογικά ευρήματα ε, Ο ίδιος έχω διαπιστώσει Ένα σωρό πράγματα ε, ιστορίες, εμπειρίες, δικές μου, τι οποίε, ε, αν θα καθόμενα να διηγηθώ, γι' αυτό και δεν το έχω κάνει, ε, θα ακούγονταν απίστευτες, δηλαδή παραμύθια. Mm -hmm. ε, τόσα πολλά ευτράπελα, τρελά πράγματα συμβαίνουν με την αρχαιολογία στην Ελλάδα. Ε, και υπάρχει πολύ μεγάλο σημαμωτικό παρασκήνιο, σε σχέση με πάρα πολλά ζητήματα που σχετίζονται με, την, με οτιδήποτε έχει να κάνει με αρχαιότητες με την, και με την κατάσταση την αρχαιολογική στην Ελλάδα. Επειδή λοιπόν το γνωρίζω αυτό και γνωρίζω παρόμοιες τέτοιες ιστορίες εξηδίας πείρας, ε... ταιριάζουν με άλλες ιστορίες που ξέρω αυτή η ιστορία που μου λες και την δέχομαι ότι είναι έτσι όπως το λένε. Μάλιστα. <τυ> <buy -tru> Επίσης θέλω να σου πω το εξής, για να έτσι κλείσουμε και αυτό το κομμάτι περί τσούτσουρα. Ε, όταν έγιναν αυτές οι δυο τρει εκπομπές και είχαν αυτή την απήχηση, μετά από ένα χρόνο ε, λέει ο, μου λέει ο Χαρδαβέλλας να κάνουμε μία... Επανάληψη τη εκπομπής, να ξανακατεύουμε κάτω... να δούμε σε τι φάση βρίσκονται τα πράγματα... αν έχει κινητοποιηθεί κάτι... κάποιο μουσείο, κάποιος φορέας, κτλ. Κάποιο... Εγώ τότε ήμουν έγκυος... είχα μια δύσκολη εγκυμοσύνη... και δεν μπορούσα να πάω. Ε, Στένει λοιπόν την Όλγα Τιτάντου... τη συνάδελφο η οποία συμπαρουσίαζε... την εκπομπή μαζί του... Ε, τηλεφώνεις εγώ κάτω εδώ στους φίλους και τα λοιπά Ό,τι έρχεται η Όλγα αντί για μένα και τα λοιπά Υπήρξε η αλήθεια είναι μια δυσαρέσκεια Γιατί εγώ θέλω να σου πω ότι με αυτού του ανθρώπους ακόμα Δηλαδή με, με, τους, με τις κόρες και το γιο του κεφαλάκι, Είμαστε φίλοι πια Ήταν τόσο καλή η συνεργασία μας Ούτως ή άλλως εγώ πήγα, εγώ τους βρήκα, εγώ τους χτύπησα την πόρτα Δεν ήρθαν αυτοί να με βρουν εγώ πήγα και ήταν πολύ φιλόξενοι και μου εμπιστεύτηκαν πάρα πολλά πράγματα. μου Είδα το αρχείο του κεφαλάκι, είχε ίσα με τα 10-15 τετράδια, αυτά τα μπλε κλασικά τετράδια του σχολείου, στα οποία έγραφε με λεπτομέρειες τι έβρισκε τι αυτό, πού ήταν αυτά τα σημεία, τα οποία βέβαια σημεία δεν μπορείς πια ας πούμε, και να διαβάσει το βιβλίο, το οποίο ήταν δυσκολ... είχε έτσι μια δύσκολη γλώσσα ιδιαίτερη. Ε, δεν, μπορούσες να, δεν μπορείς πια να καταλάβεις που είναι αυτά τα σημεία γιατί έλεγε α πούμε ότι κάνεις πέντε βήματα συναντάς μια μάντρα πας στη μάντρα δεξιά άλλα 18 βήματα βλέπεις ένα στήλο και εκεί θα σκάψει και έχει μια είσοδο τώρα πια δεν υπάρχει ούτε αυτή η μάντρα ούτε αυτός ο στήλο, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο πια ε, έχοντας αυτά τα τετράδια να, να ξέρεις που πρέπει να πας και τι μπορείς να δεις η κόρη του βέβαια η μία ειδικά την οποία θα φιλοξενήσω σε μία τις επόμενες εκπομπές. Ε, γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα γιατί παρακολουθούσε στενά τον πατέρα της, μικρή τότε και σήμερα ψάχνει και αυτή και τα λοιπά. δεν μπορεί βέβαια να μπει σε σπηλιές αλλά είναι πολύ παρατηρητική και είχε μάθει από τον πατέρα της να βλέπει με μια ιδιαίτερη ματιά τον χώρο μέσα στον οποίο ζει και κινείται. Ε, στέλνει λοιπόν, αυτό παρένθεση, στέλνει την Όλγα τη κάτω. Ενημερώνω εγώ εδώ τους τοπικούς ανθρώπους ότι κατεβαίνει η Όλγα αντί για μένα και σας παρακαλώ βοηθήστε την και στηρίξτε την. Και τότε ο Κεφαλάκης φτάνοντα στα τελευταία του πια καταλάβαινε α πούμε ότι δεν θα ζήσει ακόμα για πολύ. <coughs> Γυρνάει και λέει το εξή. Ε, στην στη Βιάννου, σε ένα χωριό δίπλα από τη Βιάννου που λέγεται Άγιος Βασίλειος Υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο ένα, μια μεγάλη λάρνακα, χρυσή πάνω από ένα τόνο, που τη φυλάνε κάποια χρυσά ξέρω εγώ, κοράκια, δεν ξέρω δεν θυμάμαι τώρα τέλος πάντων τι έγινε, που είχα μπει, την είχα δει, με το που άνοιξα λέει το και μπήκα μέσα σε αυτή τη σπηλιά, η οποία είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη. Ε, αυτά τα κοράκια φύλακε αποσυνδέθηκαν και διαλύθηκαν. Σαν να ξέρει, πώ το οξυγόνο καμιά φορά μπαίνει και καίγεται. Αυτό προσπαθούσε να πει, αλλά δεν μπορούσε να το εκφράσει. Και έλεγε αυτό ότι με το που μπήκα, α πούμε, και ε, κατάφερα να μπω μέσα σε αυτή τη σπηλιά, διαλύθηκαν αυτοί οι προστάτε φύλακε, α πούμε, τη Λάρνακα. Ότι είναι πάνω από ένα τόνο, ότι είναι κάποιο μεγάλο βασιλιά, χωρί να μου λέει ποιου και τι. Ε, τα έλεγε στην Όλγα αυτά στη συνέντευξή του και θέλω και να κινητοποιηθούν όσοι μπορούν να πάμε να σας υποδείξω το σημείο. Ξεκινάει λοιπόν μια προσπάθεια μαζί με το Δήμο Βιάνο, μαζί με ανθρώπους από το Μουσείο του Ιρακλείου που ενημερώθηκαν γι' αυτό, μαζί με την αστυνομία κτλ. Και βασταζόμενος ο Κεφαλάκης, πάνε στον Άγιο Βασίλη και βρίσκουν έτσι, σε μια μικρή χαραδρούλα έτσι, κάπως ήταν από ό μας περιέγραφε ε, κατεβήκανε κάτω, ήταν ένα σπίτι το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο και είχε ε, ένα περίβολο τσιμέντενιο, στρωμένο, ξέρει έτσι, απ' έξω από το σπιτάκι, και χτυπάει τη μαγκούρα του εκεί, την κατσούνα του που λένε εδώ, και λέει εδώ, αν σκάψετε στα 7-8 μέτρα, θα βρείτε τη λάρνακα. Εδώ. Βέβαια, αυτό όπω καταλαβαίνει, γιατί στη συνέντευξη που μου είχε δώσει εμένα, δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει, ούτε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να πάμε να κάνουμε στο χωριό μια για να μου δείξει εδώ, εκεί και Εκτό από το σπήλιο του Ηλυθίας που είναι κλειστό πια εντάξει με κάγκελα απ' έξω, και έτσι μπορείς να δεις λίγο μέσα αλλά ε, όλες οι άλλες σπηλιές είναι κάποιο κομμάτι προσβάσιμο μέχρι που κάποια στιγμή δεν μπορείς να μπεις παραμέσα λοιπόν και γίνεται μια διαδικασία αμέσως α πούμε αρχαιολογική τακ τακ χαρακτηρίζει την περιοχή Αρχαιολογικό αυτό ξεσβάζουν και τις λωρίδες, τις κόκκινες γύρω-γύρω, τα, αυτά τα πλαστικά, τα, αυτά, τις κορδέλες και ξεκινάει μια διαδικασία ο δήμαρχος τότε Βιάνο να, να ξεκινήσει μια ανασκαφή, Καταλάβει, δεν έγινε ποτέ, το μουσείο έλεγε όχι εμείς δεν το κάνουμε... Ε, αυτός προσπαθούσε να βρει ιδιώτε, Δεν ξέρω αν τους βρει και τελικά Ήταν και αυτό μια στο κενό ας πούμε, πληροφορία Που έδωσε στα τελευταία του ο Κεφαλάκης, Η οποία δεν, ποτέ δεν ας πούμε, αποκαλύφθηκε Ή δεν έγινε ποτέ κάτι περαιτέρω Για να δούμε αν αυτό που έλεγε Και αυτά που διγούνταν ήταν πραγματικά αλήθεια Γιατί ήταν το μόνο αν θέλει χειροπιαστό που υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο για να γίνει κάτι και ήταν και πολύ εύκολα προσβάσιμο. Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλο: Σπάστε το τσιμέντο και στα 7 μέτρα θα το δείτε, ε, καταλαβαίνει ότι είναι πολύ εύκολο σχετικά να το δει και να το φτάσει αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, και αυτό έγινε, έμεινε και αυτό έτσι, χωρί κάποια ας πούμε, εξέλιξη το θέμα. Ε, αυτά όσον αφορά στον Τζουτσούρα Θέλω να μου πεις τώρα εσύ Για να κλείσουμε όλη αυτή την όμορφη κουβέντα Που είχαμε απόψε και σε ευχαριστώ γι' αυτό Έρευνας ε, κάτι Είσαι σε κάποια φάση που μελετάς κάτι Και να να γράψεις ξέρω, στη, να, να γράψεις κάποιο βιβλίο Ή έχεις κάποια έρευνα για το στρέινς Που προχωράς και μελετάς yeah. Ε, κοίταξτε, ε, ε, ε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ε, ε, το λένε, μελετάω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και πάντοτε ε, έγραφα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ε, πάντα δηλαδή έχω στασκαριά και γράφω καρδιά βιβλία mm -hmm. και πάντα έχουν μεταξύ τους έναν ανταγωνισμό για το ποιο θα φτάσει στην, το νήμα ας πούμε, της τελικής επίτευξης. Mm -hmm. ε, γιατί λοιπόν και τώρα, α πούμε, είμαι σε μια περίοδο που αντίστοιχα, έχω πάρα πολλέ σημειώσει, ημιτελή ε, κείμενα για βιβλία κλπ. Και, και, και τα γράφω ταυτόχρονα, έτσι ώστε έχω τη διάθεση για το καθένα. Mm -hmm. Και περιμένω να δω ποιο θα εξελιχθεί περισσότερο από τα άλλα. Ε, την περίοδο αυτή έφτιαξα μια, μια αναθεωρημένη νέα έκδοση. Του πολύ δημοφιλού βιβλίου μου, Μεκαπολισόμανση Τα μυστήρια των πόλεων. Το οποίο είχε γίνει για πολλά χρόνια, είχε εξαντληθεί εδώ και 15 χρόνια. Και είχε γίνει πάρα πολύ σπάνιο, το αναζητούσε πάρα πολλοί κόσμοι. Ε, όλοι το, όσοι το αναζητούσαν με παρνοχλούσαν συνεχώ για το αν μπορούσα να του δώσω ένα αντίτυπο. Ε, και κάποια στιγμή μου δημιουργήθηκε η θέληση, η διάθεση και η δυνατότητα, α πούμε, να το ανατυπώσω. Οπότε το νέο που έχω δηλαδή είναι ότι επανακυκλοφόρησε το μεγαπολυσό μα. Το θερυλικό αυτό έχει φτάσει σε στάδια σε επίπεδο θερυλικού ε, βιβλίου μου. Ε, ταυτόχρονα ε, αυτή την εποχή θα κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο μου το οποίο έχει το τίτλο ε, Εγχειρίδιο Απόδρασης από την Καθημερινή Πραγματικότητα. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο που δίνει οδηγίες για το πώς να αποδράσουμε από την παγίδα αυτής, την οποία βρισκόμαστε στην καθημερινή πραγματικότητα. Ε, και ταυτόχρονα ε, γράφω ε, δύο-τρία μισή ιστορήματα, τα οποία ε, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και δεν ξέρω ποιο από τα τρία θα ε, φτάσει στο τελικό στάδιο και δεν θέλω στο παρόν να το πάρω να το συζητήσω. Mm. Ε, και ταυτόχρονα συνεχίζω να ασχολούμαι ε, ε, εγώ συνήθως ασχολούμαι με περισσότερα πράγματα από τα οποία γράφω ε, Δηλαδή κάπου ε, με πιάνει το, η ανασφάλεια του συγγραφέα Ότι κάτι με το οποίο ασχολούμαι μπορεί να μην ενδιαφέρει πολύ κόσμο Και να είναι ε, πάντων, μεγάλος κόπο για το τίποτα πούμε, να γραφτεί κάτι περιστατωμένο Εγώ θέλω να σου πω ότι ένα από τα αγαπημένα ε, μου δικά σου βιβλία είναι Πόλο. Είναι ένα βιβλίο δηλαδή που έχω πάντα... Είναι ένα βιβλίο μανιφέστο, ας πούμε, για μένα. Είναι το και... αγαπώ, αγαπώ πραγματικά και πώς... το, έχω, το έχω πάνω στο γραφείο μου και ξέρεις, οπότε δεν είμαι καλά. Είναι πολλές οι φορές που δεν είμαι. <laughs> <laughs> λοιπόν, <laughs> τάκ, ανοίγω μια σελίδα όπου ξέρεις, όπου ανοίξει και τι διαβάζω και με φτιάχνει πολύ. Είναι ένα πραγματικά ε, πανέμορφο βιβλίο. Έχω διαβάσει, δεν έχω διαβάσει το σύνολο των βιβλίων που έχει γράψει Έχω διαβάσει και κάποια άλλα που μου είχες δωρήσει έτσι, Με πολύ αγάπη και αφιερώσεις Ο Ονειροπόλος όμως... Η... Η αλήθεια είναι ότι κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και ε, πιστεύω ότι και αυτό που θα έρθει το Μανιφέστο που λες πώ μου το πες από τη διέξοδο, από την πραγματικότητα, πώ μου το πες αυτό, αυτό Απόδραση, από καρδιάση, από τέλεια. Αυτό θα είναι πάλι ίσως το δεύτερο αγαπημένο βιβλίο για μένα Λοιπόν, θέλω να σου μεταφέρω το μήνυμα του α, Γιώργου Καραποδίνη ότι σε ψάχνει και ότι θέλει να σου μιλήσει ε, με ρωτάει να σε ρωτήσω πότε επιστρέφεις αλλά ας ξέρω ας ότι δεν θέλεις να αποκαλύψεις Λοιπόν, δεν ήθελα να τον βάλω σε περιπέτειες μου να επικοινωνεί μαζί μου από την κουφιαγή Λοιπόν, ε... ε, δεν θα του πω εγώ πότε επιστρέφεις γιατί δεν, δεν, αυτό είναι προσωπικό δεδομένο δεν θα μπω σε μια διαδικασία να σε ρωτήσω τι κάνεις ε. εκεί που είσαι και πότε επιστρέφεις κτλ. τα ε, Εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα σε ξανακαλέσει στο κινητό σου Οπότε σήκωσέ το και σχρεωθεί ο Καρποδίνης, Εντάξει, διευθυντή ραδιοφωνικού σταθμού είναι. Ε, θα του κάτι παραπάνω. σήκωσέ το, το τηλέφωνο και να μιλήσετε. Λοιπόν, λοιπόν. λοιπόν Παντελή Νουλάκη, σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη τη καρδιά μου για την αποψινή κουβέντα. Πραγματικά τη χάρηκα. Είχα να σου μιλήσω πάρα πολύ καιρό, μπορεί και χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και ό,τι ωφελημότερο να έρθει στη ζωή σου και την επαγγελματική και την προσωπική. Ε, και εύχομαι τα, τα, τα καλύτερα και για το Strange και, και, και... και για τα βιβλία σου Εύχομαι τα και για σένα και για το Σταθμό και για όλους τους ανθρώπους που μας έκαναν παρέα τόση ώρα και ακούσαν τη συζήτησή μας mm -hmm. και το μήνυμα που θέλω να, να μεταδώσουμε είναι ότι να μην αποθαρρύνονται οι άνθρωποι από ε, τις καταστάσεις, τις απαράδεκτες που βιώνουμε όλοι μας εδώ που βρισκόμαστε, ε, να μην αποθαρρύνονται και να θυμούνται να πάντα, ε, ε, ξέρεις, η, η δημοφιλή συνήθεια του ίντερνετ να μιλάμε με αποφέγματα μεγάλων ανδρών, mm -hmm. ας πούμε νομίζω το καλύτερο από αυτά τα αποφέγματα είναι του Oscar Wilde, το οποίο λέει, όλοι μας ζούμε μέσα στο γόθρο, βράζουμε δηλαδή στο ίδιο καζάνι, mm -hmm. αλλά κάποιοι από εμά κοιτούν προ τα άστρα. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Ε, κατά, τον, ε, κατά τον ποιητή Ρόπερτ Φρόστ, ε, διάλεξα τον δρόμο, τον λιγότερο ταξιδεμένο και αυτό έκανε όλη τη διαφορά. Δηλαδή, είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα, βράζουμε στο ίδιο καζάνι, αλλά θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι έχει μεγάλη διαφορά το γεγονός ότι κάποιοι από εμά ενώ ζούμε μες κοιτούμε προ τα άστρα. Έχουμε δηλαδή... Κάνει το πρώτο βήμα με το να βγάζουμε το κεφάλι προ τα έξω. Ακολουθούν ως... τα επόμενα. Πολύ ωραία. Και... Παντελή. Αντί σε... να αποχαρήνονται οι άνθρωποι, Έτσι. αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μεταδώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σου εύχομαι εδώ από Κρήτη, από Ελλάδα και ελπίζω να σε δω σύντομα. Για να άλλη μια εξερεύνηση εδώ στα μέρη μα. Να εδώ, να πιούμε και καναρακά και, και να ναι. κάνουμε και κανένα Οπότε... παρεά και όμορφο. Πολύ αγαπημένα μου μέρη, ε, είναι μέσα στην καρδιά μου η Κρήτη και όλη η Κρήτη και θέλω πολύ, πάρα πολύ ναι, τα όνειρά μου να μπορέσω να ε, ξαναέρθω στην Κρήτη γιατί έχω πολλά χρόνια να έρθω. Ωραία. Καλό βράδυ Παντελής, ευχαριστώ Καληνύχτα, εγώ Καληνίχτα. ευχαριστώ πάρα πολύ Καληνίχτα. Παράκαμω... Καληνίχτα. Μη τόσο αγαπώ Αυτοί που ξεχνούν Δεν μιλάνε Τι να κάνω τόσα λόγια Αν δεν είσαι εδώ Στον τοίχο οι φωνές Πεύτουνε και σπάνε Μα δεν είναι αρκετό Ναι δεν είναι αρκετό δεν αρκεί να το λες το σ' αγαπώ. Πρέπει να πεθαίνει και γι' αυτό Μα δεν είναι αρκετό Δεν σημαίνει κάτι σε πως ζουνε χωρίστα Παρόλη την αγάπη Αν νιώθεις κάτι Αν κάτι Και δεν το φαντάστηκα γι' αυτό Μέσα στο μυαλό αν δεν κάτι, γύρισε ξανά. Γιατί είναι η ανάγκη πιο βαθιά από την αγάπη. Φίλε αρχιτέκτονα από το τσάτ, το έχω διαβάσει και αυτό το βιβλίο. Πραγματικά είναι υπέροχα. Τα ψάρια δεν ξέρουν ότι βρέχει. Ένα από τα πολύ όμορφα βιβλία του Παντελή Γιάννουλάκη. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ήταν απόψε το βράδυ κοντά μας. Στα δύο χίλι, το τσιγάρο ματιά στο κενό. Ότι ήταν ένα από Τις παλάμες οι μου από το σταυρό Έτσι είναι να πόνο η δική μου φύση Μα δεν είναι αρκετό, ναι δεν είναι αρκετό Δεν αρχίει να το λες το σ' αγαπώ Πρέπει να πεθαίνεις και γι' αυτό Μα δεν είναι αρκετό δεν σημαίνει κάτι, ξέρεις πως οι ζουνε χωρίστα, την αγάπη. Αν νιώθεις κάτι, αν ένιωσες κάτι, και δεν το φαντάστηκα γι' αυτό, μέσα στο μυαλό. Αν νιώθεις κάτι, με γύρισε ξανά. Είναι η ανάγκη πιο βαθιά από την αγάπη. Αυτό που πραγματικά απολαμβάνω με εσάς όλους τους ακροατές του Αλμπέντο 14 και κυρίως αυτούς με εσά δηλαδή που είστε μέσα στο chat, είναι ότι όση ώρα εγώ μίλαγα με τον Παντελή για αυτά τα θέματα τα οποία μιλούσαμε εσείς μιλούσατε για εντελώς διαφορετικά θέματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι... Μπορείτε καταρχήν να κάνετε ταυτόχρονα πολλά πράγματα Δηλαδή να ακούτε δύο ανθρώπου να μιλάνε για συγκεκριμένα πράγματα Εσείς να μιλάτε για άλλα θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα Που πραγματικά δεν είχα τη δυνατότητα να ρωτήσω για όλα αυτά που λέγατε τον παντελή Αλλά πραγματικά έχουν ενδιαφέρον Μπράβο σας, μπράβο σας, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό Όταν κάτι κάνω, το κάνω μόνο αυτό Εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα πρέπει να είμαι και συγκεντρωμέ Σα ευχαριστώ παρόλα αυτά για τα καλά σα λόγια και να σα υπενθυμίσω ότι μετά την εκπομπή τη δική μου θα παίξει σε επανάληψη η εκπομπή τη κυρία Μαρία Τζάνι, τη εκπομπή που προηγήθηκε. Πέρναν οι έτσι οι περπατήσαν στο Έπαντε στο φεγγαρί. Μην κοίτα. Έχω αλλάξει τώρα, πια να με κοιτά. Είναι η καρδιά μου τώρα τσαλή Όμως μπροστά Στα μάτια σου τα παιδικά μοναδικά Μια καρδιά θα σπάσει πάλι Σαν συμμαθητές που έχουν χαθεί Σ' όλου του χάρτη της γωνιές Σαν συμμαθητές που έχουν βρεθεί μια μέρα Στο ίδιο το φαλίδι λες τα να πούμε και περνάνει οι παγκές, έτσι διζώεις, το σοβέζεις μα Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Οπα, μισό λεπτό εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μπλέξαμε. Κάποιο παρενέβη. Ο Δαίμον. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πραγματικά τον Αλμπέντο μέσα από την καρδιά μου γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε συνεντεύξει οι οποίες είναι καταρχήν ζωντανέ. Δεν μπορούν δηλαδή να μονταριστούν και να παίξουν αυτά που θέλουμε ή θέλουν να παίξουμε. Και ακούγονται πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα μέσα σε μια συνέντευξη τώρα διάρκειας περίπου μια ώρας με τον Παντελή και ακούστηκαν πολλά όμορφα και υπέροχα πράγματα τα οποία το καθένα είχε και τη δική του φύση αν θέλετε και τη μυστηριακή και την πραγματική και την ονειρική και την παραμυθολογική, ας μου επιτραπεί ο όρος αυτός, αν και δεν υπάρχει, ε, αυτό είναι το μαγικό του ραδιοφώνου και πραγματικά ευχαριστώ ε, τον Αλμπέντο μέσα από την καρδιά μου που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα και σε μένα και στους άλλους παραγωγούς βέβαια να εκφράζουν όμορφα και ελεύθερα τις απόψεις τους. Γιατί αν δεν ευλογήσουμε τα γένια μας. Σα φέραμε με τριφτάει αυτό που νιώθω για σένα Γεννάω τις νύχτες για μονάχος κι όλα μοιάζουν σαν ψέμα Και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ Κι όλο ψάχνω να έχω τίποτα άλλο να βρω Σκιάση, μ' αυτή η πόλη με πετρένει, με κρατάει Και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ Πως κάποια μέρα θα γυρίσει και θα αρχίσω να ζω Ακούσατε την συνέντευξη του Παντελήτου Γιαννουλάκη Να σας ενημερώσω γιατί με ενημέρωσε και μένα ο κύριος διευθυντής μου ο... ο Γιώργος Καρποδίνης Ότι θα παίξει σε επανάληψη εκπομπή αύριο το βράδυ Αύριο τρίτη στις 10 Αύριο το βράδυ στις 10 δυστυχώς εγώ δεν θα μπορέσω να ακούσω την εκπομπή αν και το κάνω πάντα γιατί όταν ακούς ξανά την εκπομπή σου και καταλαβαίνεις καλύτερα είσαι εκτός ε, του ζωντανού μπορείς να ακούσεις και να δεις τα λάθη σου, να δεις τι είπες, τι δεν είπες... Πώς το είπες, γιατί το είπες, έτσι όπως το είπες... Ε, και πάντα το έκανε αυτό, πάντα δηλαδή άκουγα τις συνεντεύξεις μου... Μετά για να δω τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα... Και έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε επαγγελματία, όποιο χωρό και αν είναι... Εγώ όμως αύριο το βράδυ θα είμαι σε μια μοναδική συναυλία... Που κάνει εδώ στο Αρκαλοχώριο ο Γιάννης ο Χαρούλης... Σήμερα, παίζει τώρα... Και αύριο, δύο συνεχόμενες συναυλίες, θα ονειρεύομαι και θα τραγουδώ «Της ε, Λύθη στο πηγάδι», «Το ε, χειμωνανθώ» και τα άλλα υπέροχα τραγούδια του. Ε, οπότε δεν θα έχω τη δυνατότητα αυτή. Ε, είστε στον Αλμπέντο 14, ε, ακούτε την εκπομπή «Το καιρού το διάβα» και θα συνεχίσουμε έτσι με όμορφα τραγούδια να κλείσει και το απόψηνο το βράδυ. Α, ελπίζω να έχουμε χρόνο Πάντα μου αφήνει χρόνο ο Καρποδίνης Να κλείσω την εκπομπή όποτε θέλω ε, Όμορφα λοιπόν τραγούδια έτσι για να πάρουμε και μια ανάσα Και να κλείσει η μέρα μα όσο το δυνατόν πιο όμορφα για τον καθέναν από εμά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια Ναι θα μπορούσα να ρωτήσω και άλλα πολλά πράγματα τον Παντελήτο Γιαννουλάκη Αλλά δεν έχουμε και τόσο χρόνο πια άπλετο Εγώ. Θα προσπαθήσω να τον έχω και σε μια άλλη εκπομπή και να τον ρωτήσω για όλα αυτά που μου υποδεικνύεται μέσα από τα μηνύματά σα. Στακρα επιθυμία θα πιω το σώμα που αγάγω. Κύστερα σπνίδω μαζί του με μανία. Μπες στη μέσα μου ανίερη, φωτιά υπάρχει. Πόφος που με μα δεν θα γίνει στάχτη. Μη φοβάσαι, μη κοιμάσαι Παραδόσου, σου, είμαι ο δαιμονάς σου, είμαι και ο Θεός σου Γίνομαι το είναι σου, αν δω σου Άνοιξέ μου, άγγελέ μου Νιώσω τι νιώθω Πάρε στα χέρια σου, σε θέλω τόσο Ως Ένα μοναδικό τραγούδι, ερωτικό κάλεσμα, στο τέρι μας για να ζήσει μαζί μας μια υπέροχη ερωτική ιστορία. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια πραγματικά που έχουν γραφτεί για μένα. Πετά, τα ρούχα της ψυχής και α με μύδια, τα πιο βαθιά σημάδια και εκεί που πόνει το κορμί η τέλεια επαφή φωτίζει τα σκοτάδια Μπες στη μάχη μέσα μου αν φωτιά υπάρχει πόθος που, που με καίει μα θα γίνει στάχτη μη φοβάσαι, μη κοιμάσαι παραδόσου Είμαι ο δαιμονάς σου, είμαι και ο Θεό σου Γίνομαι το είναι σου, αν πω εντός σου Άνοιξέ μου, άγγελέ μου Νιώσω ότι νιώθω Πάνε στα χέρια σου, σε θέλω τόσο Μόνο εξ' δεν είμαι θύμα Κρύψε τα μαχαίρια σου, και αγάπη Se maman Και από αυτό το ερωτικό κάλεσμα του Γιώργου Σαμπάνη θα περάσουμε σε ένα άλλο υπέροχο τραγούδι που έχουν γράψει οι Ονειράμα. Ένα μοναδικό τραγούδι ε, μέσα από το οποίο ο τραγουδιστής παρακαλάει τον νέο σύντροφο της κοπέλα που αγαπά να την προσέχει. Εντάξει, Μα έμαθα να σε ζηλεύω Βλέπεις αυτήν που αγαπώ Στην αγκαλιά σου τη βλέπω Κι εγώ μόνος μου μένω, δεν μου πως ότι θέλω Θα θέλα να τα δικιά μου χωρίς εκείνη πεθαίνω Γιατί, γιατί να μην μπορώ εγώ να την κερδίσω Ξέρεις όνο την καρδιά μου για να τη φρεώ πίσω Μα δεν τα καταφέρνω, Πάλι εσύ μου την κλέβεις Τη μικρή μου νερά, από τα χέρια μου παίρνεις Όλα δικά σου τα θέλεις Μα πριν έρθεις εσύ Την περίμενα εγώ. στην αγκαλιά μου να μπει Μα Και χάσα το κορίτσι μου, χα η βαπηθλίψη μου μην με παρεξηγείς Ξέρω πως δεν σε νοιάζει Ξέρω πως το τραγούδι μου αυτό σε αηδιάζει Μα είναι ότι έχω όλη μου περιουσία, Ένα κομμάτι χαρτί και λίγο φαντασία Προσέχε την γιατί εγώ δεν μπορώ Νομίζα θα έρθει να με βρει όμως δεν είναι εδώ Γιατί ακόμα στους γιο Εγώ είμαι ο χειρότερος Στην καρδιά της μέσα είσαι σημαντικότερο Δεν σε ξέρω αλλά Να την προσέχεις αυτή Έχει περάσει πολλά Ο χειρότερος της είναι Όταν δεν είναι καλά Χάιδεψέ τα μαλλιά γλυκόλογας ταυτή και κράτησε Μη μου την να πλάσμα κρίμα Τα ματάκια από το πιο ποτέ σου θυμώσει μόνο αγάπη Κοίταξε γιατί είναι να κλείσει και να κοιμηθεί Για να σε δεις τα νηρά της Που θα είσαι ο φύλακας ο γλυκός πριγκυπάστης Να πηγαίνετε βόλτες στα πιο όμορφα μέρη Γιατί συγχάθηκε εδώ πέρα Όλα τα ίδια να βλέπει και μην ανησυχείς Εγώ γίνομαι σκόνη Δεν θα την ενοχλήσω Όσο γι' αυτά μου σκοτώνει Η καρδιά μου είναι μόνη να χαρείς επομένως μα αυτήν που σένα αγαπάει Εγώ είμαι ερωτευμένος Δεν σε ξέρω αλλά Να την προ Θέλω να Και επειδή ο Αλμπέντο 14 είναι άκρο ερωτικό σταθμός και θεωρώ ότι είμαι η μονοδική παραγωγός που δίνω αυτό, αυτή την διάσταση στον Αλμπέντο 14 θα συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο για λίγο ακόμα μέχρι να ξεσηκωθούμε όπως κάνουμε πάντα στο τέλος κάθε εκπομπής ένα αγαπημένο τραγούδι που θεωρώ ότι θα μείνει έτσι, στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας από έναν άνθρωπο που χάθηκε ε, Άδοξα, πάντα ένας άνθρωπος χάνεται άδοξα Ακόμα και αν έχει κάνει τα μεγαλύτερα λάθη Το φεδειό είναι δύο πάντα Βάμε. Ένα από τα αμορφότερα τραγούδια του Κοντά σου πάλι φάμε Με δοεύθω Γιατί τα όνειρά τα έκανα μαζί σου Η σορροπώντας τη ζωή μου με στα κύματα. Μένω εδώ, όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου δίνοντας λύσει στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάσου όλα τα ρούχα μου να λείπουν μας Σου φω, τρομάζω και φοβάμαι. Του νύχτε, κακέ. Δεν θέλω να τιμάμε. Μένω, έδο. Γιατί τα όνειρά τα έκανα μαζί σου. Δίσω, ροπώντα τη ζωή μου με σταχήματα. Μένω εδώ όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου δίνοντας τα στα μεγάλα μας προβλήματα Μα για φαντάζω, όλα τα ρούχα μου να λείπουν από τα σου Μα για φαντάζω Διπλό κρεβάτι Που χει μόνο Τη μεριά σου Πανέμορφα Ένα άλλο αγαπημένο τραγούδι Η τελευταία μπαλάντα για απόψε θα ακολουθήσουν με πιο ξεσηκωτικά ερωτικά το ίδιο τραγούδι. Έχασα. Ξενυχτάω και άσκωπα βλέπω. Είναι η σκέψη γκρεμώ. Στολοπαίφτω. Στην ανάγκη σου δεν ξέχασα. Πολλά, πολλά. είχε πει στην καρδιά μου πολλά. Φορά βήματα κάνω δειλά Φορά. σε έναν κόσμο που αλλάζει τρελά. Πού είσαι, σε ποιο σώμα επανομαλήσαι τη ζωή μας σε ποιο ονδηγήσαι και πως και στα δικά μας στερά. Πού είσαι, έτσι εύκολα πως παρέτησε το παραθύρο γυρνά και κλείσε που η τρελά μονασιά που είσαι. τηλέφωνα και συζητήσεις Το όνομά σου θα πω για να ζήσεις Μες στα λόγια μου Μου έλειψες Στο μυαλό μου γυρνούν γεγονότα Με το δίκιο μου πάλι σε κόντρα έρχομαι Που έφυγε. Πολλά Είχες πει γαρβιά καρδιά μου πολλά Τώρα βήματα κάνω δειλά σ' έναν κόσμο που αλλάζει τρελά. Πού είσαι, σε ποιο σώμα επάνω μάρν τη ζωή μα σε ποιόν ηγείσαι και και στα δικά μα θερά. Πού είσαι, έτσι εύκολα πως παρέτησαι, το παραθύρο γυρνά και κλείσαι, που εισαι ετσι ευκολα πως παρετησε το παραθυρο γυρνα και κλεισε που η τρελά πού είσαι. Ποιο σώμα επάνω μαρνισε, Τη ζωή μας σε ονδηγήσε, Και πως και στα δικά μας Που εισαι ετσι ευκολα πως παρέτησε το παραθυρο γυρνα και κλισε, που φυσσα η τρελά μοναξιά Πού είσαι Λοιπόν, αρκετά ερωτευτήκαμε, αρκετά έτσι παίξαμε μπαλάντε, όμορφε, γλυκέ και τρυφερέ. Νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουμε λίγο τους ρυθμούς. Αφιερωμένος όλους εσάς, όλους τους του ρυθμούς Αφιερωμένο σε όλου εσά, όλου του ακροτέ του Αλμπέντο. Για μένα είστε όλοι θάλασσα. Οι φασουλά καλλιέργειε τραγουδάνε με τον δικό του μοναδικό τρόπο όλο ο κόσμο θάλασσα. Ένα μοναδικό υπέροχο κομμάτι που εδώ στην Κρήτη γίνεται χαμό. Γνωρίστε το κι εσεί και ακούστε το. Bye. σε τα κρογιάλοι, ο φούρατσι μου, σε τα κρογιάλοι. Που το σε, που το σε, κεφιό Μου και πιο πολύ, πνίγει με κάθε τόσο. Φόφου παραπονώ, πνίγει με κάθε τόσο. Θα παρατηρήσατε στην προφορά των τραγουδιστών το λάμδα που δεν το λένε έτσι όπως το λέμε εμείς λάμδα η θεσσαλονικοί το λένε ρ Έτσι παχύ παχύ Εμείς το λέμε λάμδα πιο κλεπτισμένα οι Αθηναίοι Στα ανώγια το λάμδα δεν μπορούμε να το πούν καλά Είναι κάτι μεταξύ λάμδα και ρ Και το λένε ρ, ρ, ρ θάλα, Είναι κάτι ανάμεσα σε ρ και λάμδα είναι αυτές οι τοπικές διάλεκτοι πολύ ενδιαφέρουσες και πραγματικά ε, αν ακούμε με προσοχή έχουν πολύ ενδιαφέρον και πολλές φορές έτσι μας προκαλούν και ένα χαμόγελο ειδικά σε μένα όταν πρωτοήρθα εδώ η κριτική διάλεκτο ε, στην αρχή μου προκαλούσε ένα χαμόγελο και πολλές λέξεις ακόμα έτσι τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες μπαίνω στο διαδίκτυο, ψάχνω να δω πού προέρχονται γιατί τις λένε έτσι <Είε> Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, όλη αυτή η μελέτη. Ω για δεν μπορώ, για δεν μπορώ να τα φορώ. Αμαντά, για δεν μπορώ να τα φορώ. Δεν μπορώ να τα φορώ, τα μάθια σου γραμμένα, τα μάθια σου γραμμένα, τα μάθια σου γραμμένα. Όντε μπορείς να μου το λες, να κλαίω για σένα, να κλαίω για σένα. Πολύ όμορφα, σιγά σιγά έτσι με αποχαιρετάτε μέσα από το chat. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ σόσους όσους από την παρέα Γιατί πρέπει να κοιμηθείτε, γιατί πρέπει να πάτε κάποιοι στη δουλειά ε, Ελπίζω οι υπόλοιποι να είστε εδώ κοντά μας και να μας ακούτε Μέχρι να κλείσουμε σε λίγα λεπτά, θα σας αποχαιρετήσω κι εγώ Αφού ακούσουμε έτσι κάποιες δυνατέ δυνατές και όμορφες Από τα στρατάκια, το Γιώργο και τον Νίκο το δεν αγοράσει, η οφειτό δεν αγοράσει, μας όχτα δεν επιτεί, μας όχτα δεν επιτεί, ή θέλατε να κάνετε κάτι τολλάδι, που το αγορίζει. Όλα εδώ, ψηλό εδώ, ούλα τα λαδιά ένα Κοντελιές που ακούμε, πραγματικά η κριτική διάλεκτος είναι έντονη και ίσως δεν καταλαβαίνετε κάποιες λέξεις έτσι ήμουν και εγώ γι' αυτό θα σας τα βάζω και κάποια στιγμή και θα σας πω και κάποιες κριτικές λέξεις για να έτσι, το συζητήσουμε και να δείτε πόσο ενδιαφέρον πραγματικά έχουν και σιγά σιγά να κλείσουμε με τον αγαπημένο μου ε, τον Γιώργο τον Χερέτη, ένας υπέροχο κριτικός καλλιτέχνης και... Με, νύχτα, πάρε με, νύχτα, πάρε με, πάρε... με πιο καθαρή έτσι προφορά θα καταλάβετε καλύτερα τα λόγια εδώ και σιγά σιγά θα πούμε και τις καληνύχτες μας Με <Το> ναι, Γιώργο χαιρέτη θα σας χαιρετήσω Παρέμεν νύχτα παρέμε στη σκοτεινή σου αγκάλι. Παρέμεν νύχτα παρέμεν στη σκοτεινή σου αγκάλι. Μη πως ξεφύγω του σε μη πως ξεφύγω, μη πως ξεφύγω τους ευτά. Μη πως ξεφύγω τους ευτά, όμως έχει πάει σιγά Μήπω ξεφύγω που σε φτά, που με έχει πιάσει πάλι. Yeah. Πολύ καιρό, πολύ καιρό στο χωριό Πολύ καιρό χα στο χωριό να βγω να κάνω βόλτα Πολύ καιρό στο χωριό να βγω να κάνω βόλτα Να βγω να κάνω βόλτα Και θαργενε θα η αγάπη μου, και θαργενε η Και θαργενε η αγάπη μου, πω έχασα την πόρτα πολύ καιρό καστό χωριό. Να βγω να κάνω βολτά. Να βγω να κάνω βολτά. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Δεν μπερδεύσε μου, ερώτα για σκλάβο του κρατήμε. Ε, Αχ αυτός έρωτας και του Λοιπόν από την Κρήτη σας στέλνω την αγάπη μου την καληνύχτα μου και εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια υπέροχη ανατολή Και δουλευτής του Και δουλευτής του εγγράφτη Ας ανάψουμε το φως που ούτως ή υπάρχει μέσα μας και σιγοκαίει. Ας του δώσουμε ένα φώκο να ανάψει και να γίνει φωτιά. Αυτή όμως η φωτιά της καρδιάς και της ψυχής που είναι απαραίτητη για να πορευτούμε σε έναν καλύτερο κόσμο. Αυτά λέγαμε και με τον Παντελή Γιαννουλάκη νωρίτερα με άλλα λόγια. Μουσική Ραντεβού πρωταθέως την άλλη Δευτέρα στις 10 με... με όμορφο καλεσμένο, με ξεχωριστό καλεσμένο. Θα προσπαθήσω να κάνω άλλη μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, μια... άλλη μια καλή εκπομπή με όμορφα λόγια και πολλές, πολλές πληροφορίες και γνώσεις που μας δίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και βέβαια ευχαριστώ πολύ εσάς από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο που είστε εδώ και μας ακούτε και μένα και τους άλλους παραγωγούς του Αλμπέντο 14. Στο λιμάνι, στα... Σας αγαπώ πολύ, πολλά πολλά φιλιά, καλό βράδυ, γεια σας. <Τι> Βγω, όταν θα βγω εις τη στεριά, όταν θα βγω στη στεριά, όταν θα βγω στη στεριά, κατακλυσμό με πιάνει. Όταν βγούμε στη στεριά, κατακλισμός με πιανί. <Συσχεία> Μποστε να θα σ' αγαπώ.